Τρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή γυναίκα, τρεξάρια, ζυγιά, χιλιάδες κοντού. Τελευταίος, τρελευταίος, τότε πιο κάτω για τους γάτρε. Τον Πάρη, τον Ακούτε, κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα σας, αγαπητοί άκροατές, φίλοι και φίλες, αδέλφια άλλοι της πουλιά, η εκπομπή και ακόμη μια Παρασκευή, ζωντανά, εδώ πάντα στο Radio Reboot, στο, όπως λένε και εδώ οι λοιποί, το καλύτερο Web Radio του γαλαξία. Ε, τι κάνει ο παρία, ο Παρίας ε, θα πω πολύ ε, γρήγορα τα εισαγωγικά, γιατί... Έχουμε, και το, έχουμε ξεπεράσει μάλλον το ακαδημαϊκό τέταρτο που μας δίνεται. Είναι μια κοινωνικοπολιτική εκπομπή που ασχολείται με πράγματα που τον απασχολούν, που απασχολούν τους παρείες ή που θα θέλαμε να απασχολούν και πράγματα που θέλουμε να αναδείξουμε και πιστεύουμε ότι έχουν ενδιαφέρον. Σήμερα, 23 Ιανουαρίου του 2026, σωτηρίου έτου μάλλον, 2026, έχουμε μια βίβλιο παρουσίαση ο τίτλος του βιβλίου είναι «Στα όπλα, στα όπλα, οι αφέντες φάζουν τον κόσμο». Είναι για τις λαϊκές εξεγέρσεις στο Μεσαίωνα. Και καλησπερίζουμε, ε, έχουμε μάλλον κοντά μας, το Σταύρο Οικονομίδη, ο οποίος είναι και ο μεταφραστής του βιβλίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και σε σένα, Χρήστο, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία απόψε. Ε, εντάξει, χαρά μου είναι ε, να βρίσκω ανθρώπους που μπορούμε... Έτσι να πούμε δύο πράγματα από αυτά που θέλω, με, θέλω και εγώ προσωπικά να αναδείξω Εγώ θα σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση ε, Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια για ε, Αυτό το βιβλίο έχει βγει εδώ και περίπου ε, Νοέμβριο τον Νοέμ, Κάποιους μήνες mm -hmm. ε, Από το Historical Quest ε, Και είναι ένα βιβλίο του κυρίου Αλεσάνδρο Μπαρμπέρο αν το λέω σωστά, σωστά ναι. θέλεις να μου πεις δύο λόγια για τον κύριο Αλεσάνδρο? Ναι. ο Αλεσάνδρο Μπαρμπέρο είναι ένας ακαδημαϊκός καθηγητής εκλαϊκευτής πολύ δυνατός στην Ιταλία ασχολείται με ιστορικά θέματα όχι μόνο του μεσαίωνα ως περίοδο του μεσαίωνα αλλά και άλλες, πιάνει και άλλες αγγίζει και άλλε ιστορικές περιόδους και τη σύγχρονη εποχή α, με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο γι' αυτό κιόλας άλλωστε είναι πολύ γνωστός όχι ως συγγραφέας μόνο όχι ως εκπαιδευτικός α, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και ως ένας άνθρωπος πολύ ισχυρά πολιτικοποιημένος α, με έναν δικό του τρόπο πάντα μιλάει, εκφράζεται γράφει και μεταδίδει τις ιστορικές του γνώσεις ζωντανά και πολύ κοντά στον μέσο άνθρωπο έτσι ώστε να γίνεται κατανοητός Σίγουρα ο Αλεσάνδρο Μπαρμπέρο δεν χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα ακαδημαϊκή παρόλο του ότι όλα του τα έργα έχουν μια βαθιά ακαδημαϊκή ένα βαθύ ακαδημαϊκό υπόστρωμα και φυσικά ε, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου είναι πάρα πολύ γνωστός στην γείτονα χώρα και έχει αρχίσει να γίνεται γνωστός και εδώ χάρη στις εκδόσεις Historical Quest του Γιάννη Χρονόπουλου που είναι εκδόσεις κυρίως α, ιστορικών βιβλίων και είναι αυτός ο, ο ειδότης ο οποίος α, αποφάσισε να τον φέρει στην Ελλάδα ε, σε μεταφράσεις μεταφρασμένα βιβλία που έχουν εκδοθεί από την, και συνεχίζουν να εκδοθεί από την Historical Quest. Εγώ ε, ήμουνα πολύ ε, τυχερός θα έλεγα που μέσω του Γιάννη Χρονόπουλου και του Historical Quest ε, μετέφρασα μαζί με πολλά άλλα βιβλία και όσα έπονται αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο του όπλα, «Στα όπλα, τα όπλα, οι Αφέντε φάζουν κόσμο» του Αλεσάντρο Μπαρμπέρο και είναι ένα μικρό βιβλίο από άποψη σελίδων που, στο οποίο παραθέτει ο Μπαρμπέρο τέσσερα ιστορικά Γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη του Μεσαίωνα συγκεκριμένα τον 14ο αιώνα και αφορούν την Αγγλία, την Γαλλία και την Ιταλία σε δύο περιπτώσεις, αυτό της Φλωρεντίας και αυτό της Βορειοδυτικής Ιταλίας με εξεγέρσεις λαϊκές οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ του 1353 έως το τέλος του αιώνα εκείνου. Οι τρεις από αυτές τις περιπτώσεις που ο Μπαρμπέρο αναφέρει είναι αγροτικές λαϊκές εξεγέρσεις, αγροτοεπαναστάσεις κατά την παλαιότερη βιβλιογραφία και μία αστική εξέγερση, δηλαδή μία εξέγερση που συμβαίνει μέσα στο Άστι, μέσα στην πόλη της Φλωριντίας από εργάτες αυτή τη φορά, α, οι και οι Ήταν εκείνες οι εβδομάδες μετάφρασης του βιβλίου πολύ όμορφης για μένα, διότι και συμπληρώσα πράγματα τα οποία δεν ήξερα, το γενικότερο πλαίσιο περισσότερο, αλλά και επειδή απόλαυσα τη γραφή την παραστατική του Αλαισάνδρο που ε, πραγματικά κυριεύει τον αναγνώστη ε, και γι' αυτό κιόλα είναι ανάρπαστος και στο YouTube και ως ε, συγγραφέας βιβλίων αυτού του είδους ε, και ως κριτικός και ως ενεργός, ε, πολιτικ ενεργά πολιτικοποιημένος ε, άνθρωπος της Ιταλίας, των γραμμάτων, άνθρωπος των γραμμάτων εξαιρετικά πολιτικοποιημένος, δραστήριος στον τομέα αυτό, αποκαλύπτει, απογυμνώνει και το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο... Ε, είναι μια αποκάλυψη για τον μέσο αναγνώστη διότι η εντύπωση που έχουμε για το Μεσαίωνα και δι για τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, την δυτική δηλαδή περιοχή α, της Ευρωπαϊκής Υπήρου α, είναι πολύ διαφορετικό από, από εκείνον ο οποίος πραγματικά υπήρξε. Το αυτό ισχύει για το θέμα των εξεγέρσεων, λαϊκών εξεγέρσεων, παρεξηγημένο θέμα Πάρα πολύ, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, θα αναλύσουμε με απλό τρόπο γιατί είναι παρεξηγημένο το θέμα αυτό, Προπομπό ωστόσο των μεγάλων επαναστάσεων. Διότι άλλο η εξέγερση, άλλο η επανάσταση η εξέγερση συνήθως δεν οδηγεί πουθενά. Τελειώνει ματοβαμένη με ταπεινωμένα τα στοιχεία τα οποία την οργάνωσαν και την προκάλεσαν και ενήργησαν σε αυτήν σε σχέση με την επανάσταση η οποία για να είναι επανάσταση σημαίνει ότι υπήρξε νικηφόρος. Πολύ ωραία. Τώρα θα αρχίσω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα πριν πάμε στην ουσία και στα τέσσερις διαφορετικές εξεγέρσεις. Ε, αν και όπως πάντα καλούμε τον κόσμο αρχικά ότι μιλάμε για ένα βιβλίο το καλύτερο θα ήταν να το είχατε επόμο όπω λέμε το βιβλίο και να μπορούσατε να Έχετε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της κουβέντας αλλά γιατί πιστεύεις Σταύρο ότι έχουμε μια τόσο μεγάλη, ένα τόσο μεγάλο κενό όταν μιλάμε για το Μεσαίωνα Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, κέρια ερώτηση Έχουμε κενό για το Μεσαίωνα διότι πρώτα απ' όλα οι πηγές οι ίδιες οι μεσεωνικές πηγές της εποχής του Μεσαίωνα και τη χιλιετία εκείνη είναι Αυτές που είναι, δηλαδή είναι μονόπλευρες, είναι αρκετά περιορισμένες, α, ε, προέρχονται από συγκεκριμένους κύκλους α, και δεν λέουν την αλήθεια. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένα κενό στην δική μας εντύπωση. Το άλλο σκέλος φυσικά προέρχεται από την παιδεία, από την εκπαίδευση που λαμβάνουμε, από πολύ νωρίς η οποία επειδή προϋποθέτει ότι πρέπει να ένας μαθητής να μάθει τα πάντα σχετικά με όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, θα πρέπει να ε, διαβάσει συνόψεις που δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε τα εκάστοτε γεγονότα, αν γίνομαι αντιληπτό. Αποτέλεσμα ε, αυτής της μερικής, εκπαίδευσης ως προς την ιστορία, ως προς το μάθημα της ιστορίας, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ας περιοριστούμε στην δική μας Ήπειρο για την ώρα, α, αλλά επανέρχομαι ξανά στο θέμα, το προβληματικό θέμα των πηγών του Μεσαίωνα, που προέρχονται από, ε, όπως άλλωστε συμβαίνει έτσι κι αλλιώ με την ιστορία γραμμένη από του νικητές, γραμμένη από ανώτερες τάξεις, γραμμένη από, την, από ανθρώπους εκκλησίας που υπηρετούσαν τις ανώτερες τάξεις, που άλλωστε τότε εκκλησία και ανώτερες τάξεις ήταν το ίδιο, καθότι η Δευτερότοκη συνήθως γίνονταν υψηλόβαθμοι ιερείς, αρχιερείς, ιερωμένοι ταγί τη εκκλησία. με αποτέλεσμα το θέμα το συγκεκριμένο, τη λαϊκή εξέγερση, να ε, μην Έχουμε τη δυνατότητα να την ελέγξουμε επιστημονικά προκειμένου να την τεκμηριώσουμε και να βγάλουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Οι λαϊκές εξεγέρσεις των μεσαίωνα ακριβώς επειδή δεν έγιναν προχθέ, αλλά πριν πάρα πολλούς αιώνες παραμένουν στον χώρο του θρύλου. Αυτό το τονίζω. Μέχρι σε ένα στιγμίο μπορούμε να κάνουμε ιστορία με θρύλο. Σκεφτείτε ότι α, υπήρξε η περίπτωση, πολλές τέτοιε περίπτωσεις, θα πω μία μόνο που αφορά την πρώτη ιστορία του βιβλίου αυτού, όπου ούτε καν ο αρχηγός της εξέγερσης της Ζακερή στη Χαλία είναι γνωστό αν υπήρξε ή όχι διότι αναρωτιόμαστε μα η εξέγερση της Ζακερή τι είναι αυτό το Ζακερή, από πού βγαίνει από το Ζακ το όνομα ναι πιανού Ζακ κάποιου, κάποιου Ζακ Μπουβέ τι ήταν αυτός, υπήρξε δεν υπήρξε όλοι αυτοί που τον ακολούθησαν ονομάστηκαν με, με, με σημερινούς όρους εκδοχές όρων ζακερίστας ας πούμε λοιπόν η ακόλουθη του Ζακ Ζακερί, και η επανάσταση επίσης Ζακερί. Θρήλος που είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα η ιστορία να γίνεται θρήλος είναι πολύ κακό πράγμα η ιστορία να γίνεται θρήλος διότι αυτό σημαίνει ότι πάβει να είναι ιστορία αλλά μύθευμα δηλαδή παραμύθι. Ποιοι είχαν α, το μεγάλο όφελος τέτοιες λαϊκές εξεγέρισεις να θεωρηθούν θρίλη με τάχα ανύπαρκτους ηγέτες ότι αυτές οι λαϊκές εξεγέρισεις ήταν ξεσπάσματα οργή λαού αμόρφωτου που είχε υποστεί καταστολή επί αιώνες, που δεν εγνώριζε, που δεν μπορούσε να ταξιδέψει, που ήταν πολύ περιορισμένος άρα τα ξεσπάσματα αυτά, αυτού του είδου οι λαϊκές ήταν κάτι σαν ξεσπάσματα άγριων ζώων μέσα σε ένα στάβλο επειδή δεν τα ταΐζεις. Η ιστορική πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αυτή και ο Αλαισάνδρο Μπαρμπέρος στο βιβλίο του που μετέφρασα, ακριβώς αυτό προσπαθεί να δώσει στους αναγνώσεις να καταλάβουν. Δεν είναι έτσι όπως απεδώθη η, η ιστορία των λαϊκών εξεχέρισεων του Μεσαίωνα, αλλά πολύ διαφορετικά, διότι βεβαίως υπήρξε ένας η υπήρξαν πολλοί άλλοι, α, υπήρξαν όλοι οι ηγέτες που έγιναν θρύλοι, άρα παραμύθια, Άρα όχι ιστορικές οντότητες, άρα κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως πλάστηκαν από κάποιους που είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις εξεγέρησεις, πολύ μετά ή από γενναίες γενναιών κατοπινότερους ανθρώπους που είχαν μεγάλη ανάγκη να α, πούν ότι οι τους ήδη οι ίδιοι προέρχονταν από εκείνους που είχαν κάνει τις εξεγέρησεις. Οι περισσότεροι ιστοριογράφοι... ας πούμε όχι ιστοριογράφοι... γιατί είναι μια σύγχρονη ορολογία αυτή... οι χρονογράφοι, χρονικογράφοι... εκείνοι που α, μιλούν για τις εξεγέρισεις λαϊκές... Α, σε Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία... υπάρχουν πολύ περισσότερες... όχι όμως μέσα στο βιβλίο του Μπαρμπέρο... είναι κληρικοί, είναι λόγοι τη εκκλησία, είναι κυρίως μοναχοί που έχουν αρκετό χρόνο... Έχουν δυνατότητες μέσα στα μοναστήρια να έχουν χαρτί, να έχουν μελάνι, Σε μάσα αυτά σήμερα ακούγονται αστεία πράγματα. Αλλά για τότε ήταν πολυτέλεια και προπαντός τις εντολές α, που τους έδιναν οι τους ή τα αδέρφια τους και τα ξαδέρφια τους που κατήχαν θόκους δουκών, μαρκισίων, βασιλέων και τις υψηλείς αριστοκρατίες, σοτνομπλές του μεσαίωνα ή διαφορετικά χωρίς να έχουνε καμία εντολή απολύτως ενεργούσαν α, α, από μόνοι τους προκειμένου να ε, ευλογήσουν τις δικές τους συσθέσεις που κατήχαν στην Εκκλησία ήδη η διαφορετικα χωρις να έχουν καμια εντολη απολυτως ενεργουσαν απο είχε χαθεί για την ιστορικότητα είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι υποτιμώντας τους συντελεστές αυτών των λαϊκών εξεχέρεσεων δημιούργησαν θρύλους γύρω από αυτές τις λαϊκές εξεγέρσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κάποιος να αποκαλέσει α, δαιμόνια, πανέξυπνη, πανούργα συμπεριφορά απέναντι στην κατάλυση εκείνων που τόλμησαν. Για πολλούς λόγους να αντιταχθούν στις εντολές της κοινωνίας εκείνης εκείνοι οι οποίοι ζητούσαν να φάνε ζητούσαν να ταΐσουν τα παιδιά τους ζητούσαν να φοράνε ένα ρούχο ζητούσαν να κατέχουν ένα μικρό κομμάτι γης χωρίς να αποδίδουν κάθε λίγο και λιγάκι από τα 100 τα 95 ε, των βαρώνων της επαρχίας χωρίς να είναι αναγκασμένοι να πολεμούν ε, χωρίς κανένα αντίτιμο ή χωρίς κανένα αντάλλαγμα έστω στους πολέμους που είχαν οι γειτονικοί βαρώνοι μεταξύ τους και πολλά ακόμα, δεν αφορούν μόνο τη φορολογία, δεν αφορούν μόνο την αναγκαστική στράτευση, αλλά αφορούν γενικά έναν βίο σε μόνιμη καταστολή. Θα δούμε ότι σε αυτό το βιβλίο του Μπαρμπέρο και όποιοι έχουν ευκαιρία να το διαβάσουν, ότι... Οι περιπτώσεις που επιλέγει ο Μπαρμπέρο ως λαϊκές εξεγέρσεις είναι πολύ χαρακτηριστικές. Είναι τρεις αγροτικές και μία εργατική. Μία μέσα στα όρια της πόλης, Λορντία, και όλες οι τρεις άλλες σε βασίλεια, τα οποία βρίσκονταν σε μία κατάσταση παρακμής, κάτι το οποίο τονίζω είναι τότε που συμβαίνουν οι εξεγέρσεις. Για παράδειγμα στη Γαλλία της εποχής των Ζακ υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ ενός δελφίνου που επρόκειτο να γίνει βασιλιάς ο κάρολος, ο μεταγενέστερα που καλούμενος κάρολος ο ωραίος ο οποίος ήταν μικρό παιδί νέος, ο οποίος είχε ένα θείο που τον χειραγωγούσε από μόνο, μόνο του αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα α, εσωτερικό έναν ηγεμονίσκο από τα Πυρηνέα, πάλι Κάρολος και αυτός, ο λεγόμενος Κάρολος ο Κακός, α, ο οποίος τι ήθελε, επειδή είχε βρει κάποια γενεαλογία, υπαρκτή, όχι φανταστική, αλλά μία γενεαλογία μπερδεμένη και χωρίς νόημα στο κάτω-κάτω, σύμφωνα με την οποία είχε δικαιώματα στον θρόνο της Γαλλίας. Με εμπόριο καταστραμμένο, με έναν αληθινό βασιλιά της Γαλλίας, έτσι, ο οποίο ε, έχει φύγει. Έχει εχμαλωτιστεί από τους Άγγλους και όλο αυτό να απεικονίζει μία κοινωνία σε κλειδονισμό που προκαλεί εμπορική εμοραγία, οικονομική εμοραγία και πολύ μεγαλύτερη φορολογία με αποτέλεσμα να εξεγερθεί ο λαός της Γαλλίας εναντίον μίας κατάστασης, όχι αναγκαστικά ενός θεσμού ή πολλών θεσμών, μίας κατάστασης. Ωστόσο σίγουρα δεν είναι όπω. Uh, μέχρι σήμερα λέγεται και πιστεύεται από σοβαρούς ιστορικούς και δυστυχώς και από τον κόσμο, του αναγνώστες που διαβάζουν ιστορία, μελετούν ιστορία όσοι δεν έχει σημασία ότι οι λαϊκές του Μεσαίωνα ήταν ακέφαλες ήταν ζώδεις ήταν χωρίς νόηση και χωρίς αποτέλεσμα τίποτα από αυτά δεν ισχύει υπήρχε οργάνωση, υπήρχε απόλυτη τάξη uh, και το πιο σημαντικό που θέλουν να ακούσουν οι ακροατές μας είναι το αποτέλεσμα. Διότι σύμφωνα με τους κληρικούς και μοναχούς καταγραφή εκείνων των γεγονότων δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Υπήρξε αποτέλεσμα μακροχρόνιο. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Αγγλίας όπου λίγα χρόνια μετά από την αποτυχία της εξέγερσης του 1300, τέλει 1300, α, ε, έρχεται αναγκαστικά η κατάλυση τη δουλοπαρικίας στην Αγγλία. Μεγάλη κατάκτηση. Σε εμά φαίνονται ψηλά γράμματα αυτά. Κατάργηση αληθινή. Παύουν να είναι δουλοπάροικοι. Μπορεί να γίνονται υπηρέτε, αλλά όμω ήταν επαγγελματίε, οι οποίοι δέχονταν μισθό κανονικό οι συνθήκες του είχαν αλλάξει. Να μία κατάσταση. Να σου όμως που περίπου 3 αιώνες μετά και μην νομίζετε δεν είναι τόσο πολύ όσο ακούγεται όσο εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι τόσο πολύ τρει αιώνες μετά από εκείνη την εξέγερση στην Αγγλία στον 17ο αιώνα φτάνει στο σημείο η αγγλική κοινωνία να επαναστατήσει συ θέμελα αυτή τη φορά Έχοντας όμως ως μαγιά Αυτά που είχαν προηγηθεί Δεν έγινε ξαφνικά η επιτυχία Ας την Μία ημέρα Καταργούν τη μοναρχία Δημιουργούν κοινοβούλιο Αποκεφαλίζουν Τον Κάρολο τον πρώτο Για σκεφτείτε Με τι μυαλά εκείνη την εποχή Τον μονάρχη, τον βασιλιά Τον θεό επιγή τον εκπρόσωπο του θείου, τον μονάρχη, τον ηγεμόνα, να τον πιάνεις και να τον βάζεις πάνω σε ένα κούτσουρο και να του κόβεις το κεφάλι σε ένα τελευταίο κακούργος εκείνης της κοινωνίας. Να δημιουργεί κοινοβούλιο. Μην τον ίδιο τρόπο και σε άλλες εξεγέρισεις που μοιάζουν ή ήθελαν να παρουσιαστούν ως αποτυχημένες εξεγέρισεις. Έχουμε μεγάλες επαναστάσεις. Αυτή η ηθελαν να παρουσιαστουν ως αποτυχημένε εξεγερισεις εχουμε εξέγερση στη Βορειοδυτική Γαλλία... στην Κεντρική Γαλλία... που γίνεται ακριβώς εκείνη τη δεκαετία... για την οποία μιλάμε... την τριακονταετία για την οποία μιλάμε... φέρνουν... κάποιες μνήμες... προκαλούν... κάποιες μνήμες... προκαλούν ένα εγρηγορός... προκαλούν ένα δεδικασμένο... προκαλούν κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει... άρα μπορεί να ξαναγίνει... αυτή ήταν η επιτυχία των υποτιθέμενων, υποτιθέμενων αποτυχημένων εξεγέρσεων αλλά που γίνονται επαναστάτες, επαναστάσεις άγριες με επιτυχία όπου καθερούνται θεσμοί όχι αιώνων, χιλιετιών στην Ευρωπαϊκή Υπηρο και δημιουργούνται σιγά σιγά άλλες καταστάσεις, κοινοβούλια, α, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται όλο και περισσότερα δικαιώματα στους ανθρώπους Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα έγιναν υπέροχα και τέλος. Αλλά όμως και αυτό ήταν μια αρχή. Μην ξεχνάμε ότι η γαλλική επαναστάση του 1789 οδήγησε σε τρεις άλλες επαναστάσεις. Στην ίδια η χωρα οπου καθε φορα span μια αλλαγή. span για τις span των ανθρώπων, των κοινωνιών που ζουν αιώνες ολόκληρους, κάτω από καταπίεση, κάτω από άδικη και βαριά φορολογία, κάτω από δυσιδαιμονίες που τους επέβαλαν, κάτω από απόλυτη έλλειψη παιδείας, όπου δεν έπρεπε να διαβάζεις, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό, α, δεν έπρεπε να διαβάζεις τη βίβλο, στην καθολική, στη ρωμαιοκαθολική Ευρωπαϊκή Ήπειρο, απαγορευόταν, έπρεπε να στη διαβάσει ο ιερέας την Κυριακή, το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Έτσι συνέβαινε. Τόσο περιορισμένες ήταν οι κοινωνίες τότε. Άρα, στα δικά μας τα μάτια που είμαστε μεγαλωμένοι σε μια εποχή όπου τέτοια θέματα είναι λίγο πολύ λιμένα, λέω λίγο πολύ, όχι τελείω φυσικά, α, αλλά όμως που μπορούμε και περπατάμε και φεύγουμε από την πόλη μας χωρίς να αναγκαστούμε να δώσουμε επιστολή ή αίτηση στην ε, χωροφυλακή για να μα δώσουν άδεια να φύγουν να πάμε από εδώ στη Λάρισα, α πούμε από εδώ στην Καλαμάτα, όπω τότε γινόταν. Μου πρέπει να δώσει εξήγηση γιατί, πα. Μιλάμε για χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, με, με πολιτισμό. πολιτισμό. Ε, όλα αυτά λοιπόν ε, είναι ένα-ένα-ένα-ένα, το ένα μετά άλλο, και μετά κι άλλο κι άλλο φεύγουν ακριβώ. Εξαιτία αυτών των πρώτων λαϊκών εξεγέρσεων που παραμένουν σκοτεινέ σε εμάς και φυσικά αδικημένες εφόσον τελικά θρυλοποιήθηκαν μυθοπλάστηκαν με αποτέλεσμα σχεδόν σχεδόν να νομίζουμε ότι ένας τον Ρόμπιν Χούντ για παράδειγμα ήταν ένας του Χόλιγουντ και όχι ένα υπαρκτό άτομο το οποίο ναι ναι αυτό έκανε. Έκλευε. Εγκλειστής, κλέφτη. ήταν. Ας το πούμε εγκληματίας. Αλλά έχοντας ένα κοινωνικό δίκαιο στο μυαλό του και προσπαθώντας να μοιράσει αυτά που έκλεγε. Σίγουρα και ο ίδιος κρατούσε. Αλλά όμως για να τον έχει αγαπήσει και απορροφήσει τόσο η κοινωνία πάνω από ότι ήταν, δεν, ήταν, δεν ήταν κακός. Ας το πούμε έτσι με, με όρους απλοϊκούς για να το καταλάβουμε. Όλη η ιστορία στο κεφάλαιο του βιβλίου, του βιβλίου του Αλεσάνδρου Μπαρμπέρι που αφορά την Φλωρεντία... ίσως δεν έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παρόλο το ότι η επανάσταση των λεγόμενων τσόμπι... δηλαδή των υφαντουργών... ήταν τσόμ, τσόμπο, τσομπάρε... είναι μία ε, λέξη της διαλέκτου της Κεντρικής Ιταλίας... που σημαίνει κόβο. Όλοι αυτοί ήταν οι κόφτες. Κόφτες από τι? Από τα λινάρια... Ήταν οι κατώτεροι εργάτες από μία σειρά, από μία λυσίδα παραγωγής που είχε καταστήσει τη Φλωριντία, Φλωριντία. Ανεξάρτητη πόλη, πολυκράτος, δεύτερη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μετά από τα πολυκράτη της αρχαίας Ελλάδας, με πολύ πλούτο, εμπόριο, γνώσεις, ελευθερία σχετική. Λοιπόν, αυτοί οι τσόμποι ήταν οι μόνοι οι οποίοι δεν ανήκαν σε κάποια σε κάποιο σύλλογο εργατικό ενώ όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή οι πλέχτες οι χασάπηδες οι τεχνίτες οι οικοδόμοι και ούτω καθεξής ανήκαν σε συλλογικά, συλλογικά σώματα έτσι, τα οποία είχαν απαιτήσει και πήγαιναν και τις διεκδικούσαν με επιτυχία της προστασίας Αυτή λοιπόν η τελευταία όμως στο βάθος της κοινωνικής κατάστασης στη Φλωρεντία, οι τσόμπι, η κατώτερη φαντουργοί, απέτησαν να μπουν και αυτοί και να φτιάξουν και αυτοί οι συνδικάτο. Έτσι ξεκίνησε η, η, η περίσταση της εξέγερσης στην Φλωρεντία. Διαφορετικοί οι λόγοι από, από τις αγροτικές επαναστάσεις που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Α, συνδικάτα ε, τα οποία δεν θέλουν να δημιουργηθούν άλλα συνδικάτα. Άρα, εδώ έχουμε μία πάλι κοινωνικού χαρακτήρα που είναι και εσωτερική. Δεν είναι η φτωχή εναντίον των πλούσιων. Είναι η φτωχή εναντίον των παρολίγων πλούσιων ή εκείνων που πανω να τα καταφέρουν να γίνουν πλούσιοι. Αλλά είναι φτωχοί ακόμα. ή προέρχονται φτωχη Τραγική αυτή η εξέγερση, η οποία καταπνίγεται στο αίμα, στο τέλο, είναι ένα πόλεμο μεταξύ συνδικάτων σε μια ας πούμε πρωτοδημοκρατική φλωρεντία στην οποία δεν υπάρχουν αριστοκράτες δεν υπάρχει βασιλιάς, δεν υπάρχει ηγεμόνας, δεν υπάρχει κόμις δεν υπάρχει δούκας, δεν υπάρχει τέτοιο αλλά υπάρχουν α, συνδικάτα τα οποία διοικούνται από μια κυβέρνηση που εκλέγεται άρα έχουμε ένα είδος δημοκρατίας, ρεπούμπλικα και όμως διαπιστώνουμε ότι σε αυτή την εξέγερση ό,τι καταφέρνουν τελικά αυτοί οι κατώτεροι τεχνίτες α, της υφαντουργίας το χάνουν από τους άλλους α, συνεταιρισμούς α, που είναι εξίσου ε, σε πρόβλημα κοινωνικό μόνο και μόνο για να μην μοιραστούν μεταξύ τους τα προνόμια. Λοιπόν σημαντικοί συνδικαλιστές οι οποίοι προδίδουν τους άλλους Συνδικαλιστές ή όσους θέλουν να γίνουν και εκείνοι οι συνδικαλιστές, να δημιουργήσουν και εκείνοι τα δικά τους συνδικάτα. Δεν τυχαία η επιλογή αυτού του τύπου εξέγερσης στη Φλωρεντία. Να σου που όμως ενώ καταπνίγεται στο αίμα τελικά έχει επιτυχία Α, διότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις του φόβου σε αυτές τις κοινοτικέ αρχές για το τι θα μπορούσαν να υποστούν σε περίπτωση που τραβήξουν υπερβολικά το γκέμι και αρχίζουν και δίνουν προνόμια στον κόσμο. Ε, δεν μοιράζουν πολλά, αλλά όμως υπάρχει μία πρόοδος η οποία φαίνεται ακόμα πιο έντονη στην αμέσως επόμενη περίοδο που είναι η, περίοδο των, η περίοδος των μεδίκων και τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τη Φλουρεντία της περίοδου των μεδίκων μία πόλη Α την πούμε δημοκρατικοί, όπου εκλέγονται οι κυβερνήτες, δεν υπάρχει Α, Και Ακόμα και αυτός, ο Μέδικος, ο Εκάστοτε, έχει το συμβούλιο το οποίο είναι εκλεγμένο από το λαό, με πολύ περισσότερα προνόμια και μια ποιότητα ζωής πολύ ανώτερη από αυτην που προηγείται και ε, γίνεται η αναφορά στην επανάσταση των Τσόμπι. Στην εξέγερση, συγγνώμη, των Τσόμπι. Εντάξει, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία έτσι δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε. Να πω ότι τελικά αυτοί οι άνθρωποι που εξεγείρονται ήθελαν και θέλαν να κερδίσουν πράγματα. Δεν ήταν απλά τη τυφλ, βία. Γιατί τυφλή βία ακόμα μαθαίνουμε ανά τον κόσμο σε ανθρώπου που βγαίνουν έξω και έτσι προσπαθούν να κερδίσουν πράγματα. Ε, εδώ να καλησπερίσω και το Φάνη που ήρθε. Καλησπέρα. Ε, γεια σου Φάνη. γεια πες Φάνη. Έχεις καμιά ερώτηση, πώς ακούσεις τώρα. Εξαιρετικά αυτά που μόλις άκουσα. Ε, εγώ ήθελα να ρωτήσω ε, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μετατροπίας με αυτόν τον εξαγέριστον σε θρύλο. Δηλαδή θεωρείται ότι γίνεται... Κατάλαβα, ας πούμε, ότι υπάρχει κάτι εσκεμένο από πίσω. Σας ποια εξήγηση δίνετε. Βεβαίως και ναι. ήταν ασκεμμένο. Βεβαίως. Ξέρετε, όταν, ε, όταν ένα πραγματικό γεγονός, κάτι που συμβαίνει, πραγματικά, που, που συμβαίνει, το βλέπει ο κόσμος, συμβαίνει, δεν συμβαίνει, δεν το φαντάστηκε κάποιος, ή το είπε κάποιο το πίστεψαν οι άλλοι, αλλά κάτι που έγινε και το είδαν όλοι. Όταν με το πέρασμα των χρόνων, ε, χρονογράφοι κόντρα χρονογράφοι που αυτοί έχουν την απόλυτη εξουσία της μετάδοσης της μνήμης σου λένε δεν ξέραμε ακριβώς τι συνέβαινε μία μέρα είδαμε κάτι κουρελιάριδες γιατί οι που χρησιμοποιούν μα όλοι του. μα είτε είναι Άγγλοι μα είτε είναι Γάλλοι μα είτε είναι Ιταλοί μια Πίστευτα περιφροντική α, συμπεριφορά απέναντι στους εξεγερθέντες είδαμε μια μέρα κάτι κουρελίδες οι οποίοι βγήκανε στα χωράφια εξοργισμένοι γιατί ζήλευαν τα ρούχα που φορούσαν οι μεγαλοκυράδες μας ή που ήταν άθεοι που είχαν υποστεί διαβολική δαιμονική επιρροή από τα δαιμόνια, γιατί ζούσαν στο Βόρβορο, λες και θέλανε να ζούνε στο Βόρβορο. Κανένας λέγανε, δεν ακούστηκε, ούτε είδαμε ποτέ κάποιον ηγέτη, αλλά να πω κάτι, κάποιοι μιλάγανε για κάποιον uh, What Tyler, για κάποιον Ζακ. Υπήρξαν άραγε να σου λέει ο χρονογράφος από τον οποίο εσύ αντλήσεις πηγές σου. που αλλού. Μετά από δύο-τρεις γενιές. Τα πάντα ξεχνούνται. Μην νομίζετε. Μετά γίνονται θρύλος. Και φυσικά όταν αρχίζει και ο άλλος, ο ίδιος ο οποίος είναι καταγραφέας των γεγονότων, αρχίζει και γράφει και επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο. Λέγανε ότι, πώς λέγανε ότι. Αφού εσύ, παπά, που γράφεις το χρονογράφημα αυτός ο οποίος τους καταδίκασε στο θάνατο Εσύ που κατέγραψες τα ονόματά τους Και αναρωτιέσαι αν είχαν αρχηγό Άρα είναι ή όχι δίκαιο Το να θεωρούμε ότι τον αθρυλοποιείτε κάτι Είναι η απόλυτη καταστροφή του Έπρεπε να φτάσουμε στα σχεδόν μέσα του 1800 Για να βρεθούν δύο φωτισμένοι Γερμανοί ιστορικοί οι οποίοι δεν ήταν εχμάλωτοι κάποια συγκεκριμένη ιδεολογίας ή ιδεοληψίας. Και ήταν ο Τσίμερμαν, και ήταν και ο Έγγελς, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που κατέγραψαν με ιστορικό τρόπο ό,τι μπόρεσαν να μαζέψουν από τις λαϊκές παραδόσεις που αφορούσαν τις λαϊκές εξεγέρσεις Γερμανίας, των γερμανικών κρατηδίων. Οι πρώτοι. Θα σας πω Σήμερα το 2026 Βρισκόμαστε ακόμα σε εκείνο το επίπεδο Σε μεγάλο βαθμό Δεν θέλω να γενικεύω Αλλά σε μεγάλο βαθμό Ακόμα και οι, οι, οι, οι τεχνίτες τη ιστορίας Οι θεράποντες τη ιστορίας α, Είναι πολύ επηρεασμένοι Από όλο αυτό το οποίο έχουν ήδη μελετήσει Ως μοναδική πηγή Εκείνων των παλαιών γεγονότων Συμφέρει να πιστεύουν Ότι ήταν φάντασμα ο ένας ή ο άλλος τα άχατες υπήρξαν όχι γιατί έτσι μειώνεις την ιεραρχία και την οργάνωση σε κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να προκλήθηκε απλά από την πείνα ή απλά επειδή ο βασιλιάς της χώρας εχμαλωτίστηκε από ένα ξένο βασίλειο και υπήρχε μια ανακατοσούρα στη χώρα και πρόβλημα α πούμε στις επικοινωνίες επαφέ, το εμπόριο και το καθεξής σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Γαλλία. υπήρξε συνεννόηση για να γίνει αυτό. Άρα για να υπάρξει συνεννόηση υπήρξαν κάποια αρχηγοί κατά τόπους. Υπήρχε κάποιος εγκέφαλος, κεντρικός και αυτός βεβαίως ήταν στις μάχες. στατούσε. Όχι, δεν θέλανε να υπάρχει τέτοιος. Ήταν αγκέφαλο πλήθος, όχλους που δεν είχε κανέναν λόγο και αιτία να δικαιούται τα δικαιώματα. Ήταν πεινασμένοι και εξοργισμένοι, ακέφαλοι και ανοργάνωτοι. Άρα, ανύπαρκτοι, άρα καλά τους κάναμε. Καλά τους κάναμε και τους εξοντώσαμε. Μετά βάλαμε και περισσότερους φόρους. Αν και χα, κάποιος πάντα δεν υπολογίζει τον ξενοδόχο. Δεν υπολογίζει την ίδια την ιστορία η οποία είναι αυτή αυθύπαρκτη και είναι αυτό που, συνέβη, αυτό που συνέβη σε ένα μέρος του κόσμου που δικαιώνει τελικά τέτοιους κινήματα. Και είναι εκεί που θα φτάσω έτσι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή ως κατάληξη ότι χάρη σε αυτές τις λαϊκές ήρθανε οι μεγάλες αλλαγέ. Μπορεί σύντομα, μπορεί πολύ αργότερα. Χωρίς τι δεν υπήρχαν επαναστάσεις. Δεν θα είχαν τολμήσει να σκεφτούν, να αγγίξουν τη γυναίκα του Δούκα της περιοχή, Να πούν όχι, εμείς δεν θα έρθουμε να στρατευτούμε. Γιατί εσύ θέλεις 100 εκτάρια παραπάνω γης από τον γείτονα βαρόνο Δεν θα, θα το εμείς γι' αυτό. Έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε εδώ πέρα. Δεν πρόκειται για ένα εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται για τη σωτηρία μίας μεγάλης πατρίδας, μίας, ενός μεγάλου αριθμού χωριών, πες το όπως θες, εν πάση αλλά για τις δικές σου φιλοδοξίε. φιλοδοξίες. Γι' αυτό εμείς δεν θα έρθουμε. Έρχονται λοιπόν οι καταστολείς, αρχίζουν και σκοτώνουν, αρχίζουν και καίνε, αρχίζουν και βιάζουν. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει η αντίσταση. Τι περισσότερες φορέ η αντίσταση, δεν αναφέρεται από τους χρονογράφους εκείνη τη εποχή. δεν αναφέρεται καθόλου δηλαδή κατά το δοκούν γράφω αυτό το οποίο ξέρω ότι θα μείνει άρα προσέχω πολύ πως το γράφω υποστηρίζοντας τα δίκια μου ως τα δίκια του κόσμου όλου έτσι μη λαμβάνε υπόψη υπόψεις ποιους, αυτούς οι οποίοι σε ταΐζουν και σε ποτίζουν διότι είναι οι αγρότες ή διότι αυτοί θα φτιάξουν τη σωδιά, διότι αυτοί θα ξεπαγιάσουν, αυτοί θα ξυπνήσουν τρει τη νύχτα, αυτοί θα πονέσουν αν πες χαλάζει για να τα ταΐσουν εσένα πρώτα και μετά με τα ψίχουλα τα δικά σου τα παιδιά. Αυτή είναι η επιρροή. Νομίζω ότι αρκεί ω απάντηση στην ερώτηση. Ε. Ναι, ναι αρκεί και θα ήθελα να κάνω και ερώτηση αναφέρατε πριν κάτι πολύ ενδιαφέρον, βασικά, εντάξει, εγώ έχω, το έχω ξαναδεί δηλαδή και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από αυτές που αναφέρατε, ε, ότι επικεφαλής πολλές φορές, ας πούμε, αυτοί που ε, επηρέασαν πάρα πολύ τον κόσμο, ήταν μοναχοί, ήταν από το χώρο, ας πούμε, τις εκκλησές, του κατώτερο κλήρου, όπως λέτε. Αυτό, α πούμε, μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Το λέω γιατί υπάρχει ένα στερεότυπο ναι. λίγο με το ζήτημα τη Εκκλησία ναι. και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ναι. αυτό. Ο κατώτερο κλήρο, μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον ρωμαιοκαθολικισμό. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο κατώτερο κλήρο, αλλά αυτό ίσχυε και εδώ. Στην Ανατολική Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Λεβάντε. Ωστόσο, γυρνάμε στη Δύση. Ο κατώτερο κλήρο δηλαδή η μοναχή προσοχή συγκεκριμένων ταγμάτων, όχι όλων, διότι υπήρχαν ταγματα τα οποία από τον ηγούμενο μέχρι τον τελευταίο κυπουρό μοναχό ήταν ποτισμένοι από μία συγκεκριμένη ιδέα. Σε άλλα ταγματα δεν ήταν το ίδιο, όπως στο τάγμα των Φραγκισκανών για παράδειγμα, από το οποίο ταγμα προέρχονταν κυρίως οι περισσότεροι, ας του πούμε, Επαναστάτες μοναχοί, κληρικοί. Επίσης έχουμε τους, ε, τους ιερείς των ενοριών, οι οποίοι τι ήτανε, αγρότες ήτανε. Τι, ποιους τους έκοβε μισθό, ποιους έκοβε μισθό, κανένας δεν τους πληρώνε. Οι ίδιοι έσκαβαν τα χωράφια, ήταν και αυτοί αγρότες. Δηλαδή πηγαίναν την Κυριακή, κάναν τη λειτουργία, ε, ότε, στις άλλε περιπτώσεις, ξέρω εγώ, εσπερινούς και τι, και μετά τι, το πρωί με τον άλλον. Με τον Σάγλ, με τον Λούκα, με τον Χένρι, αυτοί όλοι σε αυτό το φάσμα, α πούμε, το ευρωπαϊκό, πηγαίνανε ζεμένοι σαν τα ζώα για να σύρουν ή να σπείρουν. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο παπά, πώ είναι δυνατόν ή ένα του τάγματο του Φραγκισκανών, που ήταν ένα τάγμα των φτωχών, που απαρνιόταν τα πάντα, σύμφωνα με τον αρχηγό του, τον Άγιο Φραγκίσκο, που παράτησε τα πλούτη του και βγήκε μια μέρα τσιτσίδι στην πλατεία και του έγραψε και πήγε στα δάση και έγινε ένα με τα δέντρα και με τα ζώα. Είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό από το τάγμα των Ιησουιτών. Ιστορικά μιλάμε, δεν κρίνω τώρα εγώ. Δεν ναι, κρίνω, ναι, ναι. όχι, κάθε άλλο. Απλά κοινωνικά το βλέπω και ιστορικά το βλέπω για εκείνη την περίοδο, το Μεσαίωνα. Έτσι εξηγείται. Δεν μπορεί ο άλλος, ναι, θα βγει τον άγω να θα πει να κάνετε να κάνετε, να κάνετε, να κάνετε να κάνετε, να μην κάνετε, να μην κάνετε, να μην κάνετε. Να μην κάνετε αλλά, αλλά είμαι κι εγώ ένα από εσά. Πινάω, η σοδιά δεν πήγε καλά. Ψοφάω τη πίνα έχω θέμα. Πώς μπορεί αυτός να υπερασπιστεί τον βαρόνο της επαρχίας. Μπορεί. Θα ζητήσει τα δίκια του. Έτσι δεν είναι και πηγαίνει, συμβαίνει είναι ιστορικά αποδειγμένο αυτό σε όλες τις εκκλησίες όχι μόνο της Δυτικής αλλά και της Ανατολικής Ευρώπη έχει σημειωθεί σε, σε εξεγέρσεις και σε επαναστάσει. έχει συμβεί έτσι κατώτερος κλήρος ε, ή ε, άνθρωποι που μονάζουν ασκητές τέτοια άνθρωποι που έχουν είναι χριστιανοί έχουν, έχουν ένα, μια, ένα ιδεώδες θρησκευτικό συγκεκριμένο οι οποίοι είναι αφού είναι οι ίδιοι εργατιά, αφού είναι οι ίδιοι αγροτιά. Η μάνα τους και ο πατέρας τους ζουν ακόμα. Ε, αυτοί δεν δικαιούνταν να κάνουν παιδιά όπως στην Ανατολική Εκκλησία αλλά είχαν τα νύψια τους, είχαν τα αδέρφια τους που ήταν ζευγάδε, που ήταν οι φαντουργοί, που ήταν σιδεράδε, που ήταν πεταμένοι. Και αυτοί πεταμένοι ήταν. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συνεργούσανε και αυτοί απολύτως και ίσως να ήταν και οι καλύτεροι αν το πάρουμε από τη δικιά τους την πλευρά ε, από τα δικά τους τα μάτια ίσως να ήταν και οι καλύτεροι α, διαφημιστές στις ρισκιές τους γιατί ήταν πιο πιστικοί σου λέει να βρε, να έχουμε τον Αβά ε, έχουμε τον κύριο Τάδε τον, τον πατέρα Τάδε που, που ε, ε, ε, να ας πούμε ε, ε, ε, μοιραζόμαστε το χωράφι Πληρώνει και αυτό το ίδιο, τη δεκάτη, στον Δούκα. Και, και, αυτός και... Δυστυχώς, ναι. και αυτός δυστυχώς πριν να πάρει τα όπλα, ο, ο, ο παπάς ο κατώτερος, Ευχαριστώ. να πάρει τα όπλα να πολεμήσει, γιατί του ήρθε το Αλωνού ε, να πάρει ένα ακόμα πυργάκι στα αριστερά του Λίγυρα, για παράδειγμα. Και πήρε και πρώτος την Τζουγκράνα. Και πήρε έτσι. και πρώτος την Τζουγκράνα <laughs> και, και πιο παθιασμένα, θα έλεγα, ναι. έτσι. Ε, να ρωτήσω κάτι σταύρο. Επιστρέφω λίγο και τι φύγαμε ποτέ από το βιβλίο. Ε, θες να μου πεις τι έχει στο εξώφυλλο. Ναι. Στο εξώφυλλο είναι μία απεικόνηση την οποία την βρήκε ο εκδότης, ο Γιάννης ο Χρονόπουλος που αφορά ένα αληθινό γεγονός. Αφορά μία από αυτές τις εξεγέρσεις. Και είναι η αγγλική. Έτσι, όπου εδώ πέρα συμβαίνει το εξή κάποιο. Uh, what, what Tyler τολμάει έχοντας ήδη ξεκινήσει την εξέγερση η οποία είναι ίσως από όλες που παρουσιάζει ο Αλσάνδρο Μπαρμπέρο οι χειρότεροι οι τρομερότεροι, οι πιο βίαιοι οι πιο μαύροι οι πιο άγρια λοιπόν τολμάει έχοντας σχεδόν σχεδόν όμοιρο το βασιλιά της Αγγλίας έχοντας αποκεφαλίσει τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη, έχοντας εκθέσει την κεφαλή του μαζί με άλλους αυλικούς, ανεβαίνει στο άλογο, συνοδεύει το βασιλιά, ο οποίος είναι ένα και δέχεται απαλού τις συμβουλές από τον περίγυρο της αυλής, εμπειρού, όχι αστεία. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί τους. Αυτοί ξέρουν, εσύ όχι. Νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κρατήσει η σωμοιρία τον βασιλιά σε τέτοιο βαθμό ώστε να τους κάνει ό,τι θέλανε. Να τους δώσει τα δικαιώματα που ζητούσαν όλα. Και εκεί, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εξέγερση στην Αγγλία, του τέλους του 14ου αιώνα συμβαίνει και κάτι ακόμα πιο ωραίο. Διαπιστώνουν ή νομίζουν αλλά μάλλον διαπιστώνουν οι εξεγερμένοι, οι οποίοι δεν είναι τα τούβλα που θέλουν να παρουσιάσουν, υπό, καθόλου και καλλιεργημένοι είναι και μορφωμένοι είναι. Αμέ, βέβαια. Πολλοί από αυτούς είναι και κληρικοί. Γι' αυτό είναι και μορφωμένοι. Σκόβοι. Ξέρουν ότι στα περίφημα αρχεία κάποιων μοναστηριών υπάρχουν γραπτά δικαιώματα τα οποία είχαν κατοχυρώσει οι προγονείς τους πριν από τρεις-τέσσερις αιώνες είχαν μνήμη ή γνώση της ύπαρξης των εγγράφων σύμφωνα με τα οποία δεν έπρεπε να θεωρούνται δουλοπάρικοι να τους συμπεριφέρονται ως δουλοπάρικοι οι ευγενείς και πιο πάνω από αυτούς ο Βασιλιά. τα απαιτούν Δώστε μας, εμείς ξέρουμε ότι τα έχετε, τα έχετε, είναι έγγραφα, ως έγγραφα, με τη βασιλική βούλα ισχύον. Λοιπόν, φέρτε τα τώρα, θα σκοτώνουμε τον έναν μετά τον άλλον από εσάς. Και αρχίσανε, αρχίσανε να τους Τραβάνε από τα πόδια και από τα χέρια, να τους κόβουν κεφάλια, χέρια, πόδια. Τώρα δεν τι θα πάθετε. Τραβήξτε τώρα αυτή τη στιγμή στα αρχεία, στις ντουλάπες σας. Βρείτε τα έγγραφα τα οποία τα υποέγραψαν οι προπάποι μας. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα. Πώς δεν υπάρχουν. Και εκεί ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι αυτής της απίστευτης, πανέμορφη εξέγερση. Πανέμορφε γιατί ήθελαν να φύγει ο θρόμβος από τις φλέβε. επιτέλους για να αναπνεύσει η κοινωνία ήξεραν την ύπαρξη υπήρχαν, υπήρχαν τα έγγραφα αυτά υπήρχαν ναι είχαν, υπο, ε, ε, ε, είχαν επίσης α, απαιτήσει από τον βασιλιά και πάντα στην Αγγλία να υπογράψει και καινούρια τα οποία έκανε τα υπέγραψε ό,τι ζήτησαν όχι στη δεκάτη Μείωση εκείνου του συγκεκριμένου φόρου, του κεφαλικού. Δεν θα κάνουμε δουλειές για τους αφέντες Απλήρωτη. Δεν θα κάνουμε φρουρά για τη φύλαξη των πύργων σας Απλήρωτη. Θα το κάνουμε, θα μας πληρώνετε τον κόπο μας. Ε, θέλουμε μισθό. Τα υπογράφει λοιπόν ο βασιλιάς, τους κοροϊδεύει, τον έχουνε οι άλλοι, οι έμπειροι, οι, οι αβολικοί αυτοί, σατανάδες, οι πανέξυπνοι, πανούργοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι τον περιτριγύριζαν, οι αβλικοί του. Και τότε αφού τους δείξει εμπιστοσύνη και αυτοί αρχίζουν να αφοπλίζονται, αρχίζουν να πείθονται, γυρίστε στα σπίτια σας τώρα και όπως βλέπετε, να, κρατάω τις ομολογίες, δεν είναι δυνατόν ένας βασιλιάς να προδώσει το λόγο του, γιατί δεν ήταν ο βασιλιάς, δεν ήταν ο πατέρας σας. Mm. Παρένθεση. 14 ετών βασιλιάς. Mm. Κλείνει η παρένθεση. σπίθη Γίνεται μία αταξία. Αυτός ο επαναστάτης, ο Watt Tyler, καβάλα στο άλογο και μυθυσμένος από την κατάσταση αυτήν, απίστευτα χαρούμενο, σου λέει τα καταφέραμε, επιτέλους τα καταφέραμε, κάτι καταφέραμε, τα καταφέραμε. Πλησιάζει το βασιλιά και πιάνει το σπαθί του βασιλιά. Εκείνη τη στιγμή γίνεται μια παρεξήγηση και κάποιος από την αυλή του βασιλιά, όλοι οι αυτοί, νομίζει ότι πάει να σκοτώσει τον βασιλιά. What? Όχι, πήγαινε. δεν, δεν πήγε να γίνει κάτι τέτοιο, ορμούν, σαν τον ρίχνουν από το άλογο και τον σφάζουν σαν γκριάρι. το πλήθος των εξεγερθέντων που είναι σε μια κάποια απόσταση δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί νομίζει ότι ο ηγέτης τους έχει κατεβεί από το άλογο για να τον χρήσει άκου αφέλεια ο βασιλιάς να τον χρήσει κάτι σημαντικό αφέλεια, ναι, αφέλεια γιατί ναι. αγνότητα γιατί καθαρότητα γιατί καθαρέ ψυχέ, όχι μολυσμένε, καθαρέ ψυχέ, και από αυτού υπήρχαν πονηρέ σκέψει, και σε αυτού συνέβαιναν, και αυτοί κάνανε κακουργήματα, και αυτοί, δεν, δεν του εξοραίζω. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είχαν μια πίστη στον άλλον. Δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Ότι μόλι εκείνη τη στιγμή ο επικεφαλή του έχει δολοφονηθεί, και τότε ξαμολύν όλα τα στρατεύματα εναντίον των εξεγερθέντων και τους σκοτώνουν όλους. Πριν προλάβει να αντιράσει ο οποιοσδήποτε, στέλνονται αγγελιαφόροι και τμήματα του βασιλικού στρατού σε όλα τα μη και τα πλάτη της Αγγλίας. Πού σε πονεί και πού σε κόφτει. Και τότε έγινε η μεγάλη σφαγή. Μεγάλη σφαγή. Ανθρώπων οι οποίοι αυτό που θέλησαν ήταν να μπορούν να επιβιώσουν όχι σαχτήν, σαν άνθρωποι, όχι να πλουτίσουν όπως ήθελαν οι συνδικαλιστές στην περίπτωση της Φλωρεντίας που, που αναφέρει προηγουμένως ο Μπαρμπέρο, αλλά, αλλά, ως άνθρωποι, ως άτομα, αυτό ήθελαν. Επειδή η ιστορία λοιπόν που ανέφερα και που εγώ θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ως θεράποντης αχθίπαρκτη, εμείς απλά πρέπει να την ανακαλύψουμε εμείς είμαστε υπεύθυνοι να την ανακαλύψουμε και ως ιστορία φυσικά εννοώ κάτι άλλο την αλήθεια ή τις αλήθειες δεν αστειέυεται με τη σειρά τη. διότι σε εκείνα ακριβώς τα εδάφη ουδη δεν θα τολμούσε να φανταστεί ότι πλέον είχαν οριμάσει οι καταστάσεις και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και σύσσωμοι προκάλεσαν όχι εξέγερση, αλλά επανάσταση τέτοια που δεν είχε δει ο κόσμος όλος μέχρι τότε. Σήμερα, εμείς στην Ελλάδα, θεωρούμε τέτοια επανάσταση σημαντική, τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία φυσικά ήταν η κορυφή. Και χάρη σε αυτήν, άρχισαν να γίνονται καλύτερα πράγματα στον κόσμο. Παρόλο το αίμα και τις φαγές. Γιατί επανάσταση ανέμακτη δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε θεωρητική. Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Έτσι λοιπόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε εκείνη ακριβώς τη γη ο Κάρολος ο πρώτο. Θα πετιόταν πάνω σε ένα κούτσουρο και θα είχανε το κεφάλι του σαν τον τελευταίο φωνιά της Αγγλίας μαζί με αυτόν όλους, όλους τους και ότι θα βγαίνει πρωθυπουργό. Πού ακούστηκε, πρωθυπουργό, κανονικός πρωθυπουργό και ότι θα υπήρχε για πρώτη φορά κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη μεγάλη επαναστατικότητα των Άγγλων εκείνης της περίοδου του 17ου αιώνα. Πολύ μετά από αυτές τις ιστορίες που αναφέρει ο, ο Μπαρμπέρο. Με τις οποίες όμως ζημόθηκαν αυτές οι ιδέες. Το καλό του να γίνεται κάτι θρύλος το κακό το είπαμε ποιο είναι. Το καλό του να γίνεται κάτι θρύλος είναι ότι ε, προσεγγίζεται πιο εύκολα από ένα κοινό το οποίο θέλει θρύλο για να δράσει. Θέλει θρύλο για να δράσει. Παραμένει αυτός μαγιά. Κοινοβούλιο, σύνταγμα, δικαιώματα. Δεν υπάρχει πια δουλοπαρικία Εδώ και πολύ καιρό έπαψε να υπάρχει λίγο καιρό μετά από την Επανάσταση αυτήν στην αγλία και δυνατότητε περισσότερες δηλαδή ένας αγρότης εξαρτάται και πως θα συμπεριφερόταν στη ζωή του ίδιος θα μπορούσε να γίνει, να πάψει να είναι αγρότης και να γίνει εμπορός, να γίνει ένας πετυχημένος ναυτικός να μπορέσει να δει κάτι παραπάνω από το χωριό του, να μπορέσει να ταξιδέψει γιατί στο μεταξύ παράλληλα με αυτές τι επαναστατικές ιδέες, είχαν έρθει και άλλες ιδέες στον λαό της Αγγλίας, δηλαδή εμεί. Θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Άρα δουλέψουμε για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό είναι η επανάσταση. Η επανάσταση είναι το αίμα. Η επανάσταση όμως είναι και η πρόοδος. Η κοινωνική. την οποία τη θέλουμε όλοι. Αναμφισβήτητα. Να βγάλουμε λεφτά. Μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Να φορέσουμε ένα ρούχο. Να δούμε κόσμο. Να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άλλοι. Να αναρωτηθούμε. Φυσικά όλα αυτά δεν έγιναν τόσο απλοϊκά όσο τα περιγράφω, ούτε τόσο λυρικά όσο τα περιγράφω εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να δώσω περισσότερο έμφαση στο θέμα. Για να γίνω πιο κατανοητός έτσι, σε σόλους του αγαπητούς, σε αγαπητές και αγαπητούς, ακροατές και ακροατές. Απόψε εδώ. Ωραία. Ε, λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο έχει επιλέξει ο Σταύρος ε, μουσική για σήμερα. Βέβαια θα δούμε πόσο, πόσοι μουσική θα παίξουμε από αυτά. Ε, κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να πούμε και για το κομμάτι αλλά και για να συνεχίσουμε τη βιβλιοπαρουσίαση και γενικά όλα όσα ε, έχουμε να σας πούμε έχει να μας επικοινωνήσει κυριος Σταύρος. Για πάμε. Bye. Bye. Corona, io son di tutti voi signora e padrona e così sono crudele, così forte sono e dura che non mi fermeranno le tue mura. La morte è e poro corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tutto dovrai chinare, e dello scudo morte al passo andare. d'onore del ballo che per te sogniamo, cosa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. De D'onore del ballo che per te sogna, cosa la falge, danza tongo a tongo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. solo io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dello sono porta al basso andare.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 Πολύ ωραία. Επιστρέψαμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής ε, Παρίας. Ε, σήμερα με καλεσμένο το Σταύρο Οικονομίδη, μεταφραστή του βιβλίου «Στα όπλα, στα όπλα, οι αφέντες φάζουν τον κόσμο», που μιλάει για τις λαϊκές εξεγέρσεις των Μεσαίωνα. Ε, παφορμή αυτού του βιβλίου και όλη αυτή τη σκοτεινή περίοδο εδώ που συζητάμε, η κουβέντα ανοίγει κατά... Ε, ανοίγει συνεχώς ε, και σε άλλα πράγματα τα οποία φαντάζουν τόσο επίκαιρα πολλές φορές ε, Για να συνεχίσουμε ε, Τώρα κάτι ήθελες να ρωτήσεις νομίζω Φάνη Ναι εγώ ήθελα να ρωτήσω επειδή ανέφερες και τώρα την κουβέντα ε, Ανέφερες τη φράση σκοτεινή περίοδος Ήταν σκοτεινή περίοδος ο Μεσαίωνας Γιατί έχει επικρατήσει αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω ας πούμε. Η ιστοριογραφία ως επιστημονική ιστοριογραφία στην Ευρώπη ξεκινάει το 19ο αιώνα, ο οποίος αιώνας είναι πολύ παράξενος. Είναι αιώνας στον οποίο έχουν κερδιθεί πολλά πράγματα στις κοινωνίες ευρωπαϊκές, πολλά. Ακόμα και θα τολμήσω να πω, ακόμα και σε κοινωνίες που περιγράφονται από τον Τσάρλς Ντίκενς ας πούμε, με τον Όλιβερ Τουίστ και απόλυτε φτώχε και κατατρεγμούς και, και, και ίσου αθλείου που βλέπει τα, τα, τα έσχη, α πούμε, στη Γαλλία, Παρίζ, Τα έσχη. Τα οποία όμως δεν μπορούν να συγκριθούν με τα προηγούμενα έσχη. Δηλαδή, με, με τέτοιο μέτρο σύγκριση μιλάμε. Έτσι λοιπόν, μέσα στον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου σα είπα, υπήρξαν φωτισμένα μυαλά σαν τον Έγκελ σαν τον Μάρξ. Α, σαν τον Τσίμερμαν, που κάνανε ιστορία, κάνανε ιστορία, τι εννοώ, κάνανε ιστορία με παραπομπές, με τεκμήρια, με βιβλιογραφία, που το άκουσα, ποιος το είπε, όχι λεγόταν ότι, όχι εθρυλούτο ότι, αλλά τεκμήριωμένα πράγματα. Ήταν αιώνας των φιλολόγων, ήταν αιώνας που είχε έρθει η κλασική Ελλάδα πολύ κοντά στον στον μέσο Ευρωπαίο, όχι απλά στον Αριστοκράτη, στον μέσο Ευρωπαίο. Είχαν γίνει μεγάλε αλλαγέ. Ωστόσο, αυτό ο ίδιο 19ο αιώνα, που είναι επίση κάτι ακόμα, είναι ένα αιώνα αρκετά αμφιλεγόμενος επίση, δημιουργούνται στερεότυπα και χειραγωγείται σε μεγάλο βαθμό αυτή η ιστοριογραφία. Για σκοπιμότητε, φυσικά. Όπου για να αποδείξουν οι δημοκρατίες που στο μεταξύ είχαν δημιουργηθεί ή έστω οι φιλελεύθερες ή οι προοδευτικές μοναρχίες που σιγά σιγά έτυναν να πάψουν να είναι μοναρχίες για να αποδείξουν ότι ο κόσμος ζούσε πολύ καλύτερα πράγμα το οποίο ίσχυε σε κάποιο μαθμό αρκετά μεγάλο ήθελαν ένα μέτρο σύγκριση. πριν λοιπόν εκείνο το ηρωικό 1789 της Γαλλίας θα έπρεπε ντε και καλά όλα να είναι λάθος, το Ανσιαίο Regime θα έπρεπε να είναι τελείως λάθος σε όλα, η Εκκλησία ήταν μόνο καταστολή, δεν ήταν κάτι άλλο σε καμία περίπτωση, ούτε σε περιπτώσεις των επαρχιακών παπάδων που ήταν όπως είπαμε προηγουμένως αγρότες και αυτοί οι ίδιοι μοιράζονταν πόνο, αγωνία και ούτου πείνα και ούτου ούτ, καθεξής. Έτσι δημιουργηθήκε αυτή η φήμη των σκοτεινών χρόνων. σκοτινός χρόνος, σκοτεινή περίοδος δεν υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ. Σκοτεινά χρόνια υπήρξαν, όπως ας πούμε τα χρόνια της κατοχή στην Ελλάδα... Τα χρόνια της κατοχής στην Ευρώπη, τα χρόνια αυτών των ελληνών και αθλείων και φρικαλαίων πολέμων, αυτά ήταν σκοτεινά χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σειρά αιώνων που ήταν σκοτεινή. Υπάρχει παρεξήγηση. Πλέον όμως, στον 20 και πλέον τώρα στον 21ο αιώνα, εμείς που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε την ιστορία όσο γίνεται πιο Αθώα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τια λέξη, αλλά και αυστηρά, τεκμηριωμένα, αναζητώντας αλήθειες, όχι ψέματα. Βγάζουμε στη φόρα πηγές, οι οποίες ούτε το 19ο, ούτε τον 20ο αιώνα υπήρχαν διαθέσιμες. Τώρα πια θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τη στιγμή που αναγκαστικά, θέλοντας και μη, τα Οθωμανικά αρχεία άνοιξαν στη γείτονα Τουρκία, μία γενιά ολόκληρη Τούρκων ιστορικών, Ελλήνων ιστορικών, Γάλλων ιστορικών και πολλών άλλων εθ, εθ, εθνικοτήτων ε, ιστορικών έσπευσαν να βρουν υλικό, να, να, να διαβάσουν, να μεταφράσουν να καταγράψουν, να δημοσιεύσουν, να παρουσιάσουν συνέδρια, αποκαλύπτοντας πτυχές όχι μόνο της Οθωμανικής, αλλά και όλης τη Βαλκανικής ιστορίας που ανατρέπει, ανατρέπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα στερεότυπα που εμεί είχαμε, όχι ω Έλληνε, αλλά και ω Σέρβοι και ω Βούλγαροι και ω Αλβανοί και ω Ρουμάνοι και ω Έλληνε ε, ε, ε, ε, Κύπρου και ω Ελληνισμό εκτό, δηλαδή Αιγυπτειότερου. Όλοι μα, εμεί, ανακαλύπτουμε άλλου εαυτού, άλλο παρελθόν, μακριά από στερεότυπα. Τα στερεότυπα γεννιούνται για πολλού και διαφορού λόγου, είτε λόγω ιδεο, ιδεοληψιών είτε λόγω σκοπιμοτήτων έτσι έρχεται κάποια στιγμή που το σεντούκι ανοίγει και βγαίνουν από μέσα αυτά και αυτοί οι οποίοι τα μελετούν δεν μπορούν να πλαστουργήσουν παρά μόνο να παράξουν γιατί είναι ελεγχόμενοι από χίλια μάτια άλλων συναδέλφων σε συνέδρια, σε εκδόσεις, σε δημοσιεύσεις πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει δεν μπορείς να μιλήσεις για θρύλους, με θρύλους. Δεν μπορείς να γράφεις παραμύθια. Γράφεις ιστορία, γράφεις γεγονότα, τα καταγράφεις. Η ερμηνεία είναι άλλη ιστορία. Όμως άπαξ και υπάρχει δημοσιευμένη καταγραφή, εκεί έχει γίνει όλη η δουλειά. Μέσα λοιπόν από αυτή τη μεγάλη πρόοδο, διότι η εποχή μας, α, φάν και Χρήστο, δεν είναι μόνο άσχημη. Δεν είναι μόνο κακή, έχει και τι καλέ πλευρέ. Έχει υπάρξει πρόοδο, ακόμα και στην εποχή της σημερινή. Να, ας πούμε, κάποιοι θεωρούν την εποχή της σημερινή ως μια βαθύτατα σκοτεινή εποχή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι. Να σκεφτούμε λίγο θετικά και λίγο αισιόδοξα. Αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε πτυχέ του μεσαίωνα. Μελετούμε ακόμα πιο βαθιά τον μεσαίωνα, με νέε πηγέ που έχουν πηγάσει και όχι μόνο την ιστορία αλλά και από την αρχαιολογία. Ξέρετε, εμείς οι αρχαιολόγοι, αντί να αντιμετωπίζουμε α, το παρελθόν μέσα από ένα χειρόγραφο, μέσα από ένα βιβλίο, που έχει κεφάλαια, έχει παραγράφους, έχει γράμματα, έχει στοιχεία, διαβάζουμε τα φύλλα, τα στρώματα της γης, τα οποία να Ένα μετά τα άλλο. Και χρησιμοποιούμε ως χαρακτήρες, ως κουβέντες, ως παραγράφους τα ευρήματα και ως κεφάλαια το σύνολο των στρωμάτων της γης και δεν έχουμε μεσάζοντες, εμείς οι αρχαιολόγοι, σε αντίστοιση πάλι με εμάς τους ιστορικούς, δεν έχουμε μεσάζοντες διότι δεν εξαρτιόμαστε από κείμενα πλέον αλλά από αυτό που ανακαλύπτουμε κατευθείαν. Γη. και μετά από πολλές, πολλές, πολλές δεκαετίες ανασκαφής σε μεσαιωνικούς οικισμούς, σε μεσαιωνικά κάστρα, σε μοναστήρια και σε εκκλησίες της Ευρώπης, της Αγγλίας, της Νότιας Ευρώπης, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά προηγουμένως, όχι σκοπίμως, επειδή δεν ήταν γνωστά, δεν είχαν κρατηθεί, α πούμε, στη μνήμη, στο συλλογικό στη συλλογική μνήμη του Μέσου Ευρωπαίου. Αποτέλεσμα, περισσότερη αλήθεια, αποτέλεσμα, μια πιο σφαιρική θεώρηση μιας περίοδου τεράστιας χιλίων ετών, δέκα αιώνων. Δεν είναι αυτό που νομίζαμε. Δεν είναι αυτό που εμείς, εγώ με και μια παλαιότερης γενιάς, ε, μάθαμε στα σχολεία. Μετά στα Πανεπιστήμια ήρθε η αμφισβήτηση και μάθαμε περισσότερα σωστά πράγματα. Ότι δηλαδή ο Μεσαίωνα ήταν, ο Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα ήταν μια περίοδο που καίγανε τι τρίγλε. Μόνο που η Εκκλησία ήταν η εράξει τασί ίσον ιερά εξέταση. Βουβολική πανόλη, η πανούκλα. Ναι, η πανούκλα. Λε και δεν είχε πανούκλα στην Αθήνα το 1854. Πέθανε το 80% των Αθηναίων. Ποιο το συζητάει αυτό. Λοιπόν. Ότι ήταν μόνο περιορισμό, μόνο φεουδάρχε. Αυτά τα άσχημα πράγματα που αναφέραμε πριν, ίσχυαν. ίσχυαν. Όμως δεν ήταν αρκετά για να καταστήσουν μία αλήθεια ενό ολόκληρου, μια ολόκληρη υπήρου το μηδέν. Και θα σα πω έτσι πολύ επιγραμματικά, μερικές σπουδαίε στιγμέ του Μεσαίωνα, του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα. Δεν αναφέρομαι στο Βυζάντιο, όπου είναι ένα άλλο κεφάλαιο, σπουδαίο και ενδιαφέρον κεφάλαιο. Ήταν η χιλιετία των Αράβων λογίων, των αραβικών κτίσεων της Ισπανίας, όπου οι άνθρωποι ζούσαν και συμβίωναν ειρηνικά, όπου, σκεφτείτε λίγο, ποιος θα μπορούσε τότε να τολμήσει να διανοηθεί ότι θα ήταν Άραβες και Εβραίοι εχθροί μεταξύ τους. Όταν τότε Άραβες και Εβραίοι συνέ, συνέ, συνέγραφαν μαζί ποίηση, λογοτεχνία, αλχημία, μαγεία. Αυτά τα πράγματα τα δύο τελευταία α πούμε σήμερα ακούγονται και γελάμε αλλά όμως τότε ήταν η δικιά του πραγματικότητα. Όλα αυτά τα έφτιαχναν μαζί αγκώνα αγκώνα. Εβραίοι και Άραβες. Υπήρξε ένας φωτισμένος μονάρχης και δεν ήταν ο μόνος, κάθε άλλο παρά ο μόνος, φωτισμένος μονάρχης και δεν ήταν, επαναλαμβάνω, η εξαίρεση όπως ο Φρυδερίκος ο Χωχενστάουφεν του Παλέρου, της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας, ο οποίος παρατάει τον θρόνο στη Γερμανία, μένει στην Σικελία, ως παιδί και έφηβος αλυτεύει στα λιμάνια και στα πορνεία, Μαθαίνει, μαθαίνει τη γλώσσα των λαών που κατοικούν στη Σικελία και αυτή ήταν μια γλώσσα πολλών διαφορετικών. Ολάν γλώσσες εβραϊκά, ελληνικά, αραβικά. Κατέχει αυτές τις γνώσεις, γίνεται ηγεμόνα σπουδαίος, δημιουργεί τέχνες, δημιουργεί μια αφάνταστη βιβλιοθήκη πολύ σπουδαία που την κλέβουν μετά ε, μετά το θάνατό του του την κλέβουν οι βασιλείς Νάπολης και ο Πάπας, που είναι μεγάλη εχθρή του, α, ορκισμένη εχθρή του, ένας φιλελεύθερος ηγεμόνας, ένας καλός άνθρωπος. Ας μιλήσω ξανά επιτέλους απλοϊκά σαν τη γιαγιά μου. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, γιατί έχω ξε, ξεχάσει να μιλάμε και με απλούς όρους. Είναι μια χιλιετία πολλών ανακαλύψεων, είναι η χιλιετία που διαδίδεται για πρώτη φορά το χαρτί, η περγαμινή, το μετάξι, η μελάνη. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια χρήση της οδού του μεταξιού, βλέπεις ξαφνικά Κινέζους σε λιμάνια όπως αυτά της Νάπολης. Του Λιβόρνου, Κινέζους τώρα. Κανονικού, κανονικού με τέτοια εικονικά καπελάκια που μιλάνε Κινέζικα. Αρχίζουν και συνηθίζουν στη θέα άλλων. μέσα στο μεσαίωνα είναι που θα σα αναφέρω έτσι. Με, με ταράζει με πολύ ωραίο τρόπο όταν το αναφέρω πολύ συχνά στου φοιτητέ μου αυτό για δεύτερη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα, όχι του δυτικού κόσμου, τη ανθρωπότητα. Στην Ιταλία δημιουργούνται οι κατάλληλε συνθήκε για να ιδρυθούν πόλει κράτη όπως η Σπάρτη, η Αθήνα, η Θήβα, η Έφεσο. Για δεύτερη φορά λοιπόν στην ιστορία τη ανθρωπότητα δημιουργούνται οι συνιστώσει, οι κατάλληλε προκειμένου να υπάρξουν πόλεις κράτη, τα οποία δεν διοικούνται από, από βασιλείς ή κάποιους αριστοκράτες, αλλά από είδη κοινοβουλίων, κοινοπραξίες ανθρώπων, για πρώτη φορά συνδικάτα, παρόλε τι αδικίες που διαπιστώνουμε στην ιστορία των τσόμπι της Φλωρεντίας, εδώ στο βιβλίο του Αλεσάντρο Μπαρμπέρο, όπου κάποιοι συνδικαλιστέ δεν επιτρέπουν σε άλλους συνδικαλιστές να γίνουν και εκείνοι συνδικαλιστέ, αλλά υπάρχει συνδικαλισμό τέλο πάντων. Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίσουμε σκοτεινή περίοδο την περίοδο της Φ Φ Φλωρινδίας. Πώς της Ιένα. Το αρχαιότερο πανεπιστήμιο όλου του δυτικού κόσμου είναι η Μπολόνια. 12ο αιώνας αρχές. Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίσουμε σκοτεινή περίοδο την περίοδο που γέννησε την αναγέννηση. Που α, γέννησε τα ταξίδια τα μεγάλα, τα μακρόπνοα που άρχισε ο κόσμος να μην φοβάται τόσο πολύ το πέλαγος, ότι θα πάει στην άλλη άκρη και θα πέσει το πλοίο, θα πέσει κάτω, επειδή ήταν επίπεδο όλο. Γιατί δυστυχώς, να ας πούμε, αυτές οι ιδέες είχαν γεννηθεί την εποχή της ύστερη αρχαιότητας, όχι της κλασικής αρχαιότητας. Στην κλασική αρχαιότητα όλοι ξέραν ότι η είναι η σφαίρα. Εσφέρα. Αυτά στην κατάπτωση της Ρώμης ξεκινήσαν οι ιδέε. Και ποτίσανε ας πούμε μια περίοδο του Μεσαίωνα. Όμως άρχισαν τολμηροί, ναυπηγοί, τολμηροί, έμποροι. Άρχισαν να μιλάνε, Που τι νομίζετε εσείς, ότι ο Μάρκο Πόλο δεν έμαθε Κινέζικα. Πώς, φυσικά, φυσικά. Μην νομίζετε ότι και οι Κινέζοι ή κάποιοι δεν άρχισαν να μαθαίνουν κάποια Ιταλικά, κάποια Γαλλικά. Και μετά ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Λέει ότι δεν υπήρχαν τέχνες στο Μεσαίωνα. Ε, αυτός ο οποίος το υποστηρίζει, πάει προς αλάμπρα μεριά στην Ισπανία για να δει κατά πόσο δεν υπήρχαν τέχνες. Δεν υπήρχαν τέχνες. Και τότε η γοτσική να τι είναι. Αυτά τα αριστουργήματα, αυτά τα πνευματικά εργοστάσια, δύσκολα για να τα φτιάξει. Και μελετώντα τα γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα χτίσανε ήταν τόσο φωτισμένοι που κατόρθωναν να α, περιγράφουν όλο το στερέωμα του ουρανού, τα άστρα, τους πλανήτες, μέσα από πες, μέσα από τοποθεσίες, μέσα από μοσαϊκά τα οποία υπάρχουν στους γοητικούς ναούς που επιτρέπουν το ηλιοστάσιο να περάσει ή μια καμπή του... του Τη ενιατηρήδας για παράδειγμα, πράγματα πολύπλοκα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν από όχλους όπως θέλουν ή ήθελαν κάποιοι να περιγράφουν τους κατοίκους της Ευρώπης του Μεσαίωνα. Αυτή η γνώση δεν αποκτήθηκε ούτε σε μια μέρα, ούτε ήρθε επιφήτηση. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε αυτήν. Έγινε μετά από μια συνεργασία πολλών κοινωνιών Παρόλε τις δυσκολίες που αναφέραμε παρόλε τις διαθέσεις για εξεγέρσεις ακόμα και η διάθεση για εξεγέρσεις από εκεί πηγάζει. σου λέει βλέπανε εκείνου τους που μπορέσανε που ήταν πάπο προς πάπο έμποροι που ταξίδεψαν Γνώρισαν γυναίκε εξωτικές, γνώρισαν, γνώρισαν μέρη, μέρη, άκουσαν θέλουμε και εμείς, θέλουμε και εμείς, θέλουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να είμαστε εγκλωβισμένοι και οι εξαγέρσεις εκείνες ήταν οι στιγμές όχι σκοτινές, σκοτινές ήταν οι στιγμές της καταπίεσης και της καταστολής μετά που δεν αργούσε να οδηγήσει σε άλλες ατραπούς και σε καινούριε πρόοδους που έρχονταν σιγά σιγά, γραμματά. Οι πρώτες μελέτες των κλασικών, των αρχαίων, η συνεργασία μεταφραστών για να μιλήσω και για το συνάφη μας, όπου συνεργάζονταν άνθρωποι που ξέρανε πολλές γλώσσες και αυτοί όλοι ήταν από κοινωνίες που η Ευρώπη θεωρούσε κατώτερες. Που όμως η ίδια Ευρώπη που θεωρούσε κατώτερες τους έδωσε βήμα και τους έκανε λογίους, τους έδωσε δυνατότητα να είναι ποιητές, να δημιουργήσουν επιστήμες. Υπήρξε μια τρομερή διάδραση στο Μεσαίωνα τον Ευρωπαϊκό με τον Αραβικό κόσμο, αλλά αυτός ο Αραβικός κόσμος δεν ήταν μόνο ο Αραβικός κόσμος, γιατί συμπαρέσαιρνε μαζί του και πλειάβα άλλων λαών της Ασίας, όπω των Περσών, όπως πολλών άλλων, ξέρετε... Κανείς, ελάχιστοι ίσως Έλληνες, θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι κατά μήκο της οδού του μεταξιού που υπήρχαν κάτοικοι όπως οι Τουρκμένοι, όπως οι Ουσμπέκοι, αυτοί λοιπόν συνήργησαν στη μετάδοση βιβλίων, χαρτικών υλών, από την Ασία προς την Ευρώπη μετά από την Ευρώπη προς την Ασία γι' αυτό βρίσκουμε πλήθος κινέζικων μοναστηριών που διαθέτουν στις βιβλιοθήκες τους σπάνιες εκδόσεις χειρόγραφες της βίβλου και μάλιστα πολλές αυτές, από αυτές είναι και ε, περιέχουν και στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κάποιος τότε να θεωρήσει ερετικά ας πούμε, τους Νεστοριανούς. Οι Νεστοριανοί χριστιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι ε, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ε, μετακινήθηκαν αθρώα προς τα βάθη της Ασίας δημιουργώντας τι, δημιουργώντας γνώσεις σε εκείνους τους ανθρώπους και τη διάθεση εκείνων των ανθρώπων να έρθουν προς τα δώ, ε, να, να δουν, να δουν τι συμβαίνει, να δουν πώ είναι. Uh, έτσι λοιπόν, φυσικά και συνυπάρχει με την Πανούκλα. Φυσικά, δεν είχε όμω Πανούκλα στην Αρχαία Ελλάδα? Δεν είχε αποδεκατιστεί η Αθήνα από την Πανούκλα? Δεν πέθανε ο Περικλής από την Πανούκλα? Μήπως ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε Πανούκλα στην Αρχαία Ελλάδα? Δεν είχε εμφυλίους πολέμους, δεν είχε σειράξει. δεν είχε σκλαβιά και δουλεία και δουλοπαρικία η Αρχαία Ελλάδα? Δεν είχε ατελείωτους πολέμους εθνικούς ή ό,τι άλλο και ταξικούς πολέμους δεν είχε η Αρχαία Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε την Αρχαία Ελλάδα ως ένα μαύρο πράγμα, μια μαύρη τρύπα και τίποτα άλλο. Το, αυτό συμβαίνει για το, για το Μεσαίωνα. Εντάξει νομίζω ότι μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος με αυτά που μας είπες που σκεφτόταν αυτή τη μία μαύρη κοιλίδα πάνω από το μεσαίο νομίζω ότι τώρα έχει τουλάχιστον την αρχή να κάτσει να ψάξει για πολιτισμό, τέχνες, γράμματα, επιστήμες και γενικότερα όταν μιλάμε για να ανακαλύψουμε τον κόσμο μιλάμε για να ανακαλύψουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και όταν ανακαλύπτεις το άλλο, αυτό που λέμε το διαφορετικό μαθαίνεις πάντα περισσότερα πράγματα και για σένα Υπάρχουμε διότι είμαστε αντικατοπτρισμός στην κόρη του οφθαλμού αυτού που βρίσκεται απέναντί μας Όταν θα επάψει να υπάρχει ο αντικατοπτρισμός μα στην κόρη του οφθαλμού αυτού που είναι απέναντί μας τότε παύουμε να υπάρχουμε εμείς εμείς είμαστε αντικατοπτρισμός του άλλου. Γι' αυτό λοιπόν ο άλλος έχει πολύ μεγάλη σημασία στη δική μας ύπαρξη, διότι χωρίς τον άλλον δεν μπορούμε να υπάρξουμε εμείς και χωρίς εμάς δεν μπορεί να υπάρξει άλλος. Εγώ πάντως να πω ότι πρόσφατα επισκέφτηκα την Ισπανία και συγκεκριμένα είχα πάει και στο Πανεπιστήμιο της Αλαμάνκα και εκεί πέρα είδα κάτι που μόλι περιέγραψε τώρα ο Σταύρος, Ένα θόλο που έχει ας πούμε, το, ας πούμε το ηλιακό σύστημα Γενικά έχει τους αστερισμούς, ένα καταπληκτικό Έχει μείνει το μισό αλλά βλέπεις για την εποχή τι είχαν Και σοκάρεσε θετικά, δηλαδή λες όπα Και αρχίζεις και θα βλέπεις αλλιώς μεσαίωνας ναι, <laughs> Καλά, για να μη συζήτησαι και για άλλα αλλά μεσαίωνα, όπως τώρα το είπες δηλαδή οκει, okay, και το Λέδο και Βαγιαδολίδ και τη μίξη αυτή την πολιτισμική Μέροχα. και πιο κάτω Γρανάδα, Κόρδοβα τα λοιπά, αλλά ήταν καταπληκτικά ναι. και επίσης ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω ε, ο τίτλος δεν ξέρω αν το είπατε Στα όπλα, στα όπλα οι αφέντες φάζουν τον κόσμο λοιπόν ε, ωραία κάποιος θα πει Ωραία, τότε ξέρω εγώ, γινόντουσαν αυτά. Σήμερα, να πάρει κάποιο να διαβάσει αυτό το πράγμα. Γιατί στα όπλα, στο απλά, απλά φαίνεται, σφάζουν τον κόσμο. Τι έχει να μα πει αυτό για σήμερα. Έχει να μα πει αυτό που τόση ώρα περιγράφουμε, δηλαδή τη γνώση μια κατάσταση από την οποία προήλθαν άλλε καταστάσει. Χωρί τι πρώτε καταστάσεις, mm -hmm. καταστάσεις δεν δηλαδή υπήρχαν οι δεύτερε καταστάσει. Για να υπάρξει μια δεύτερη κατάσταση, θα πρέπει να υπάρξει μια πρώτη, μια προετοιμασία. Θα πρέπει κάποιος να αρχίσει να ψάχνει και να αμφισβητεί τις ίδιες πηγές που βρίσκει. Γιατί μόνο αν τις αμφισβητήσει θα μπορέσει να καταλάβει κατά πόσο είναι αληθινές ή όχι, ιστημένες ή σκηνογραφημένε. Εδώ πρόκειται για την πάλη τη κοινωνική των ανθρώπων. Διότι τότε μπορεί να έσφαζαν οι αφέντε Και σήμερα κάποιοι μπορεί να μην σφάζουν ε, βέβαια, σε κάποιες δικτατορίε σφάζουν και παρασφάζουν. Ε, τώρα, αυτή που μιλάμε, αυτή, τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φυσικά. Αλλά ε, φυσικά ε, δεν θα υπήρχε ιδεώδες άλλο από το να πάψει ε, η ανθρωπότητα οι κοινωνίες να επιδιώκουν περισσότερη πρόοδο. Αλλά εδώ θα είναι πολύ προσεκτικό. Διότι αναφέρομαι σε πρόοδο και όχι σε μία απόλυτη κατάλυση α, των κοινωνιών. Δηλαδή μία υπέρμετρη ελευθερία, η οποία πάβει να είναι ελευθερία και γίνεται σκλαβιά μετά. Ένας ο οποίος δεν διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο, πρώτα απ' όλα θα μάθει τι συνέβαινε σε κάποια σημαντικά σημεία γεω... από γεωγραφική και στρατηγική και πολιτική άποψη της Ευρωπαϊκής υπήρου τότε, το μεσαίωνα, το 14ο αιώνα, στα τέλη 2 δεύτερο μισό και θα αρχίσει να αναρωτιέται για το πώς συνέβησαν όσα ήρθαν μετά α, σε αυτές τις κοινωνίες. Τι άλλαξε, πώς, από την άλλη, α, μήπως δεν υπάρχει ανάγκη δεν αναφέρομαι στη χώρα μας, αναφέρομαι παγκοσμίως, αναφέρομαι σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πως δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μια σύμπνια των κοινωνιών και μια δίκαιη αλληλεγγύη προκειμένου α, να υπάρξουν αυτό που προσπάθησαν να κάνουν τότε οι τσόμποι συνδικά τα δίκαια σωστά, να μην πάψουν να υπάρχουν αυτά. Να μην πάψουν να υπάρχουν τα δικαιώματα, τα κοινωνικά, τα οποία κατακτήθηκαν έτσι. Ορίστε, αυτό το βιβλίο εκδώσαμε, το οποίο ακριβώς γι' αυτό μιλάει. Για την προσπάθεια της κατάχτησης των δικαιωμάτων. Διότι σήμερα και ειδικά τα πολύ νέα παιδιά που ας μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν διδάσκονται η ιστορία. Δεν διδάσκονται. Και όχι αδίκως δεν αγαπούν την ιστορία. Και θα σας πω εγώ τώρα ότι τα περισσότερα μετεξιταστέα παιδιά στην Ελλάδα, οι μαθητές, δεν είναι για τα μαθηματικά, και για τα, είναι για την ιστορία, το ξέρετε αυτό. Το Σεπτέμβριο επιστρέφουν τα περισσότερα για να κάνουν ξανά το διαγωνισμα της ιστορίας, γιατί δεν το διαβάζουν, δεν το αντέχουν, δεν το αντέχουν. Θα τους πάνε οι καθηγητές να δουν την καινούργια ταινία του Καποδίστρια και θα μάθουν επακριβώς την ιστορία. Εκεί, ναι, θα μάθουν. Ή θα μάθουν κάτι σαν ιστορία ή μια εκδοχή της. Μια... Α, έτσι, λοιπόν, επανέρχομαι και λέω ότι α, το να μάθουν οι νεότεροι, οι νεότερες γενιές, ότι τα δικαιώματα τα κοινωνικά δεν υπήρχαν πάντα. Κατακτήθηκαν. Με κάτι τέτοιες εξεγέρσεις τότε και με άλλες εξεγέρσεις μετά και με επαναστάσεις αλλά και με μικροεξεγέρσεις πολύ σημαντικές σε πόλεις κυρίως μέσα στον 20ο αιώνα για παράδειγμα το κίνημα των καπνεργατών, το κίνημα της λαυρεωτικής που ήταν οι άνθρωποι καταχωνιάζοντουσαν μέσα στα πηγάδια ανήλιαγα αναπνέοντας όλο αυτό τον άνθρακα για να μπορήσουν να βγάλουν ένα ψωμί να φάνε και δεν υπήρχαν δικαιώματα, ε, καταπίεζονταν. Ε, ήταν δουλοπάρικοι, οι μισθοί ήταν αστείοι, αν υπήρχαν, όποτε και όσο. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αντιδράσεις, έπρεπε να δημιουργηθούν κάποια συνδικάτα, να, μάθει, να μάθουν τα νέα παιδιά. Ότι αυτά δεν πέσανε από τον ουρανό. Ούτε ότι υπήρχαν αποκαταβολή κόσμου. Ότι, ότι ήρθαν εδώ και να μάθουν συνεπώ ότι θα πρέπει να πολεμήσουν τα ίδια για να κρατήσουν τα κοινωνικά δικαιώματα στη θέση του. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό υπάρχουν, βγαίνουν βιβλία σαν, σαν, τούτο, σαν τούτο εδώ. Μετέφρασα εγώ και έβγαλε ο Χρονόπουλο, ο, ο, ο, ο, ο εκδότη, αυτή είναι, η, αυτή, αυτή είναι η σημασία του να βγάλεις ένα τέτοιο βιβλίο. Αυτή είναι η σημασία του να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο. Είναι και σύντομο άλλωστε, είναι, δεν ξεπερνάει τις 150 σελίδες. Είναι και σύντομο, ε, εύπεπτο. Ε, θεωρώ ότι επειδή φτάσαμε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που έχει πολλά καλά, ας το δούμε και έτσι, έχει και πολλά κακά, αλλά κινδυνεύουμε αυτή την εποχή παγκοσμίω. σε μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες και βαριές δικτατορίες, οι οποίες δεν θα είναι κρατικές, θα είναι παγκόσμιες. Θα υπάρχει μεγάλη καταστολή, θα πρέπει οι νέες γενιές να αντιληφθούν τι τους συμβαίνει, να αντιληφθούν ότι να δουλεύει ο πατέρας τους και η μάνα τους οχτάωρο και όχι 15 δεκαπεντάωρο για τον διπλό μισθό, αλλά για έναν μισθό, τον ίδιο, 15 ώρο. Έχει μεγάλη σημασία να κρατήσει το 8 ώρο ο πατέρας του κοιμάνα του και κάποια στιγμή που θα μεγαλώσει κι αυτός ή αυτή να, να, να το απαιτήσουν. Γιατί είναι κοινωνικό και εκτιμένο το οποίο ήρθε με πόλεμο, ήρθε με εξεγέρσεις. Σαν αυτές εδώ που μας παρουσιάζει ο Μπαρμπέρο. Αυτή, αυτή είναι η ε, η σημασία του να διαβάσει κανεί ένα ο βιβλίο σήμερα. Έχουμε ξεχάσει. Η, η συλλογική μνήμη τι είναι να δυνατήσει επικίνδυνα κοινωνικά δικαιώματα, να παλεύουμε, να μην σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για αυτά. Δεν μιλάμε να μην δουλεύουμε και να πληρονόμαστε. Όχι. Να είμαστε εργατικοί. Να προάγουμε έργο. Συλλογικό, κοινωνικό, συναδελφικό συνεργατικό. Να φτιάχνουμε, να διτηρούμε τις κοινωνίες μας όρθιες και να προσέξουμε πάρα πολύ το κνούτο, να το προσέξουμε το κνούτο και να βγάλουμε άγρια δόντια σε περίπτωση που βρεθούμε σε άσχημες καταστάσεις με αφεντικά μα, με μπροστά μα, που θα τολμήσουν ή θα διανοηθούν να σκεφτούν. Να μας κλέψουνε το οχτάωρο. Να μας κλέψουν ότι δικαιούμαστε απαναρωτικοί επειδή σπάσαμε το πόδι μας ή αρρωστήσαμε. Αυτά είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Ποια νομίζουν ότι είναι. Αυτά είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Να περπατάς το δρόμο και να έχεις μια ασφάλεια. Να περπατάς το δρόμο και να έχεις κάποια αίσθηση αισιοδοξία μέσα σου. Να μπορείς να βγάζεις ένα μισθό με τον οποίο να μπορεί να πληρώνει έναν νίκη. Αυτά είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, για να μην κουράζω, θα πω για μια ακόμη φορά, απαντώντα έτσι τελικά, ε, στον φίλο Φάνη, ότι ένα τέτοιο βιβλίο έχει αυτή τη χρησιμότητα. Καθαρά. Ε, δεν είναι ένα βιβλίο βαρετό, δεν είναι ένα βιβλίο όπου θα σου πει. Την τάδε του μηνό του έτους, της χιλιετίας, ε, ε, στην Περσία έγινε εκείνο, ηγεμόνας ήταν εκείνος, ε, μπλα μπλα μπλα, ε, και ναι, απομνημόνευση, όχι τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι ιστορία, αυτό ήταν κάποτε, περνούσαν για ιστορία. Σήμερα είναι αλλιώς γράφεται η ιστορία. Ράτε, η ιστορία σαν αυτήν την ιστορία που γράφει ένα εκλεκευτής, ο Αλεσάνδρο Μπαρμπέρο. Και θα προσθέσω ότι... Να α πούμε κάτι που λείπει αρκετά από τη χώρα μας, από την Ελλάδα. λύπη, η εκλαήκευση. Γι' αυτήν ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι την έλλειψη της Γιατί αφοσιωμένοι στους ακαδημαϊκούς μας βίους, στις πολύχρονες και πολυετής μεταφράσεις μας και στις άλλες σχολίες μας, τις οποίες καταλαβαίνουμε μόνο εμείς τελικά, ε, καλό θα είναι να συμπεριλαμβάνουμε και τον κόσμο εκεί έξω και να αφιερώνουμε χρόνο και μεγάλο μάλιστα της ζωής μας και να συγγράφουμε εκλαϊκευση και να μεταφράζουμε εκλαϊκευση. Σοβαρή όμως σωστή εκλαϊκευση για τον κόσμο να μαθαίνει, να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα και να θέλει ο κόσμος να μάθει πράγματα όχι να, να αντιμετωπίζει ένα βιβλίο ω κάτι άχρηστο, ως κάτι υπερεκτιμημένο ως κάτι ένα αγαθό ας πούμε το οποίο δεν, δεν, δεν έχει και νόημα πλέον να το, να το έχουμε, γιατί έχουμε άλλες σκοτούρες στη ζωή μας. Νομίζω καλύφθηκες. Ναι, ναι, καλύφθηκα και το τελευταίο το κομμάτι με την εκλαίκη μένα με καλύπτει πάρα πολύ, συμφωνώ απόλυτα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με αυτό και ξεκινάει από μια κουβέντα του τύπου ε, περί διανοούμενων, μετά Ελίτ. Κάποιος, ναι, Ελίτ. Ε, ε, απόσταση μεταξύ θεωρία και πράξη ε, πανεπιστημίου και ζωής πραγματική. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία σου λέει ο άλλο Εσύ, ρε φίλε, τι μιλάς. Εσύ δεν ξέρει πώ είναι καθημερινά να μπαίνει, για να πας στη δουλειά σου, να μπαίνει στο τρένο, να παίνεις το αυτοκίνητο, να περνά όλα αυτά που περνά ε, για να βγάλω απλώ το μεροκάματο. Α πούμε, τι σημαίνει τις ίδιες συνθήκες εργασίας που έχω αυτά που ανέφερες λίγο πριν ας πούμε, δηλαδή υπάρχει έλλειψη, υπάρχουν όλα λες και είναι σε συνθήκες εργαστηρίου Πάντως, τεράστια έλλειψη ναι. στην εποχή μας πιο πολύ από ποτέ μπορώ να μιλήσω για την ύπαρξη ακαδημαϊκού προλεταριάτου Δηλαδή, εκεί που κάποτε εργάτες ήταν αυτού που βιδώναν τις βίδες στο εργοστάσιο, α πούμε, σήμερα τέτοιοι είμαστε εμείς, ξέρετε, όπου ε, πολύ συχνά μπορούμε να μην έχουμε και αμάξι και να αναγκαζόμαστε να περπατάμε, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, φτωχότεροι των φτωχότερων, καθόλου ε, μακριά από την κοινωνία και ίσω γι' αυτόν τον λόγο, ε, όπου ένας μέσο μισθό σε ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο ενός λέκτορα αν έρχεται στα 1200 ευρώ, να άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή για να τα μάθει και μετά να τα μάθει στο παιδί σου. Έτσι. Και οι προκηρύξεις όταν γίνονται, που δεν γίνονται, αν γίνουν α πούμε στην Κρήτη ή στην, ε, στα Γιάννενα, πώς θα σηκωθώ εγώ να πάω να, να διδάξω εγώ με τα 1200 ευρώ εκεί πέρα. Τι θα φάω, πού θα μείνω. Πώς θα ζήσω μια ζωή αξιοπρεπή, όχι πλούσια, ούτε μέτρια. Αξιοπρεπή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ίσως τελικά όλα είναι για καλό. Οι καθηγητάδες άλλων εποχών, μιλάω για πανεπιστημιακού, θα σας πω, τολμώ, δεν υπάρχουν πια, στη χώρα, τουλάχιστον στη χώρα μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν. Έχουν γίνει όλοι εργατιά. Είμαστε όλοι εργατιά. Αυτό έχει ένα καλό ότι οι ακαδημαϊκοί οι καθηγητές οι δάσκαλοι πανεπιστημιακοί επειδή παύουν έχουν πάψει να ζουν επειδή έχουν πάψει να προέρχονται αποκλειστικά από μεγαλοαστικές οικογένειες για παράδειγμα όπως γινόταν το 50 ξέρετε σπίγαινες να πιάσεις δουλειά στο πανεπιστημίο έπρεπε να έχεις κάποιες συστάσεις πάρα πολύ ισχυρέ τα παλιά τα χρόνια. Σήμερα δεν είναι έτσι σήμερα Εκτό ότι έχουν πέσει οι μισθοί, ενώ κάποτε ήταν πρεστίζ να είσαι καθηγητή του Πανεπιστημίου, σήμερα είναι. τι είναι, Δεν θέλει να πα, δεν θέλει να πα, γιατί δηλαδή δεν μπορεί να, να ζήσει. Ε, αυτό ίσω να, να, να έχει κάνει και καλό στον βλάδο τελικά. Έτσι, το λέω σαρκαστικά τελείω. Και αυτό σαρκαστικά. σω να έχει κάνει καλό. το Να έχει, να έχει α, μεταφέρει το καθηγητή Λίκη αυτού του υψηλού επίπεδου πιο κοντά στον κόσμο. Γιατί. Γιατί εργάτης ο ένας, εργάτης ο άλλος. Εργάτης του πνεύμα ένας, ο άλλος ο εργάτης αλλού. Έτσι. Ε, και από εκεί μπορεί να, να, να προκύπτει και μια μεγάλη ανάγκη, ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, να τα πεις αυτά που τα έχεις μέσα σου φορτωμένα. Να πάει να τα πεις, όχι στα, μόνο στα συνέδρια, όπου μόνο εμείς τα μας καταλαβαίνόμαστε και όπου βγαίνουν κάποιες εκδόσεις που κάνουν η μία 150 ευρώ και είναι δισεύρετες και έρχονται ο κόσμος, ο, ο, ο κανονικός, οι καθημερινοί άνθρωποι στους οποίους εγώ δίνω μεγάλη βάση και αγάπη. Και οφείλω χρέος, οφείλω, θεωρώ χρέος μου να, να, να τους μιλάω, ε, να, ε, να, ε, να θεωρούν ας πούμε, τον καθηγητή έναν... Ως κάτι το, δεν ξέρω εγώ, απομονωμένο, κάτι το απομονωμένο, ένα σύργελο, ίσως, ένας γρα, γραφικός, ο οποίος δεν δε, ε, δε, κα, δε κατεβάζει το βλέμμα στο λαουτζίκο. Πλέον είναι λαουτζίκος και ο ίδιος. Καταλαβαίνετε βέβαια με τη με, με χαρακτήρα μιλάω, έτσι. Καθο, καμία υποτίμηση. Το αντίθετο θα έλεγα. Η κλαίκευση είναι τα περισσότερα βιβλία. Δηλαδή όλα τα βιβλία που βγαίνουν ιστορίας στις μέρες μας στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, παντού θα έλεγα παντού και στην Αμερική τα περισσότερα είναι εκλεκεύσεις απλά η Ελλάδα χρειάζεται ακόμη περισσότερη εκλεκεύση η δουλειά του Χρονόπουλου για παράδειγμα είναι, είναι αυτή είναι σου λέει εκλεκεύση, πως θα τα μάθει ο άλλος να διαβάσει τι το εγχειρίδιο του δεν ξέρω εγώ, πιανού που το έβγαλε το γέλι, που το έβγαλε. Το... Όχι, πρέπει να διαβάσει έναν ο οποίο να γίνεται κατανοητό. Να μην έχει πάρα πολλέ παραποπέ, α πούμε. Να έχει τι δεκμηώσει τι αναγκαίε, αλλά να εξηγεί τον άλλον, δε άνθρωπε Να εξηγεί τον άλλον. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το, το άλλο. Να εξηγεί. Αυτό είναι η εκπλακέυση. Και τότε να δείτε πατάσετε εν μια μεγάλη πληγή. Η πληγή τη αμάθεια διότι στην αμάθεια και ειδικά στο θέμα της ιστορίας έχουν βασιστεί πάρα πολλοί που χειραγωγούν τους ανθρώπους οι οποίοι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι και μπορεί χωρίς να το καταλάβουν οι ίδιοι να αρχίζουν να πιστεύουν σε απίστευτες ηληθιότητες που ουδέποτε συνέβησαν. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω ω άνθρωπος που υπηρετεί Αυτές τις δύο επιστήμες αρχαιολογία και την ιστορία ταυτόχρονα με έναν, α, με έναν θα έλεγα ισχυρό διπολισμό είμαι διπολικός έτσι για να, για να θέλω και αρχαιολογ... για να κάνω και τα δυο μαζί είναι ή γιατί είναι κάπως αντικρουόμενες επιστήμες αυτές. αλλά είναι challenge είναι μια πρόκληση είναι ότι μπορείς με μια απλή κουβέντα ήρεμη Χωρίς φανατισμό, χωρίς χρωματισμό, χωρίς κομματισμό. Αλλά αρκετά πολιτικοποιημένα, γιατί πολιτικοποίηση αυτό είναι. Να, να, να βάζει στο νους να σκέφτε και να κρίνει καταστάσεις, κυβερνήσεις, καθεστώτα, συνθήκες. Αυτό θα πει πολιτικοποίηση, που, που συχνά μπερδεύουμε με κομματικοποίηση. Είναι να δείξεις σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων ότι τα πράγματα... Δεν είναι όπως συνήθω τα νομίζουν. Είναι αλλιώς. Και αυτή η αμφισβήτηση κάνει πολύ καλό. Και ο Αριστοτέλης το έλεγε άλλωστε. Η αμφισβήτηση είναι η έρχη της επιστήμης. Είναι πράγματα που ξεχνάμε. Νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι ακόμα, ας πούμε, για το θέμα το συγκεκριμένο. Όχι, νομίζω ότι είμαστε yeah. καλυμμένοι και είμαστε και στο όριο ακριβώς θα κλείσουμε... Ε, τώρα έχουμε πάρει και λίγη ώρα από την επόμενη εκπομπή, δεν πειράζει ε, Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Εγώ σας ευχαριστώ Σταύρο... και του δύο φάνηκε και χρ... Χρήστο Ευχαριστούμε πολύ, πάρα ε, πολύ για, δηλαδή. για το ζεστό σα στούντιο εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο στον χώρο Πολύ ωραίος Και στάθηκα την πρώτη στιγμή, λες και σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια Μιλάω σε δύο φίλους, τους ξέρω εικοσαετία και βάλες Πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ε, θα την ξαναακούσω φυσικά γιατί μέσα έχει, πολύ... έχει ζουμί γενικότερα. Από αυτά που θέλαμε από αυτά που θέλα να δείξω τουλάχιστον βγήκαν άλλα πέντε πράγματα. Και για μένα είναι τρομερή επιτυχία αυτό σε ένα, σε ένα δύο ώρο μέσα να υπάρξει αυτό το περιεχόμενο. Να ευχαριστήσω πολύ. Γνωρίζετε ότι η εκπομπή ανεβαίνει ηχητικό ε, σε συγκεκριμένε πλατφόρμες. Όχι πληρωτέκτε, να τα λέμε αυτά. Ε, λοιπόν, ε, καλή συνέχεια. Νομίζω θα βγει σε λίγο το ΣΑΙ Βάιπ. Ε, ευχαριστούμε πάλι Σταύρο. Και πάλι σα ευχαριστώ εγώ. Και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίω, φυσικά. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.